Καλώς σας μεσημέρι φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στην εκπομπή ΑΕ. ArtFM 90,6. Με στις 2.30 μαζί σας ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα. Λοιπόν, θα πούμε την καλημέρα μα φυσικά πρώτα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη τη γη, που έτσι συνεχίζεται, μα στέλνετε τα μηνύματά σα και σε ευχαριστούμε Έχουμε πάρα πολύ. Δεν έχω έκπληξη πάλι όπω χθε από το Κάιρο. Από το Κάιρο είναι καταπληκτικό. Ναι. Τώρα προ, προλαβαίνω, δεν έχω προλάβει να διαβάσω. Βλέπω τον Κωνσταντίνο από τη Φλόριντα. Σε λίγο θα διαβάσω το, το μήνυμά του. Ναι, ναι, ναι. Είναι λοιπόν, ενισχύ Κωνσταντίνο και εμεί θα κατατίρθαμε. Έχει λίγα δυναμία στη Φλόριντα. Το πρώτο γιατί έχει στείλει ένα μακρύ ναι. μεγάλο μήνυμα στα Everglades έχουν εξαιρετικούς κροκοδίλους Ακτορικούς κροκοδίλους Προσέξε Και ο Αμερικανικός ελιγάτος έχει αλλά δεν το έξω Λοιπόν ο κύριο Μενέλο, που είναι σταθερό ακροατή τη εκπομπή και, mm. και όχι μόνο. Και όχι μόνο σταθερό ακροατή τη εκπομπή. Λοιπόν, ε, χθε που τον συνάντησα στο Λουτράκι, μου έλεγε σε παρακαλώ, μετέφερα στο Δημήτρη και στου ακροατέ που δεν το ξέρουν, επειδή μα άκουσε την προηγούμενη φορά που μιλάγαμε, γιατί πάει ο κύριο Τσίπρα στην ε, Λατινική Αμερική, στη Βραζιλία κτλ. Και, και μου λέει, επειδή έχει πάει πολλέ φορέ στη Βραζιλία, πηγαίνουν το βράδυ μου λέει τουρίστε του σπάνι στον Αμαζόνιο για να δουν του κρουκόδουλου. Yeah. Λοιπόν. Και μου περιέγραφε όλο αυτό Οπότε μου λέει γι' αυτό πάει εκεί Ο κύριος Τσίδρας για τη Ρώγα <laughs> <laughs> Να μάθει τη Ρώγα Να μάθει λοιπόν Φάγα όλο αυτό μαζί Ξεκινήσαμε λίγο δυναμικά <laughs> Εξαρτάται και εξαρτάται και η ηλικία Είναι οι, okay. οι, οι, οι τουρίστες Και ποιοι mm. τους πάνε Γιατί συνήθως δεν, <laughs> τους κάποιας ηλικίας Έτσι νεότερους όπως ah. ο κύριος αυτό Δεν τους πάνε εκεί Τους πάνε στο κόμπα καμπάνε και κάπου αλλού Εντάξει από τις μέσα περιοχής του Σάο Παόλο, στην Παραδηλιακή τέλος πάντων. Σε άλλα αξιοθέατα <laughs> της περιοχής. <laughs> ναι. Για τα οποία είναι φημισμένη, φημισμένη. Έτσι και γνωρίζουμε κι εμείς μερικές φορές όταν μας στέλνουν mm -hmm. αντιπροσωπείες εδώ. Ναι. <laughs> έτσι Κυρίως στο καρναβάλι. <laughs> <laughs> νομίζω. Καρναβάλι ναι. σκέφτεται. Ας σκεφτεί το ότι κρύβεται βέβαια από το καρναβάλι... Μας ταιριάζει. Αν και, Ρίως, και αυτά θα... είναι λιγάκι πολύ κοινωνικά άθλιο. Και τέλος δεν έχεις μεγάλη μα εδώ που το πιάσουμε κι αυτό αλλά δεν ξέρω μας... Οδηγηθήκαμε στον καναβάλι και σήμερα <σομίως> η μέρα έχει πολύ από καρναβάλι. Λοιπόν, σε ε... βλέπουμε φουσκωμένες τσέπες. <σομίως> τα έχεις πάρει <σομίως> η ίδια εσύ τα πρώτα χρήματα. <σομίως> ναι, ποια τσέπες... Την έγκριση Την <σομίως> δόση. Τη <σομίως> δόση. <σομίως> Νομίζω ότι ήδη <σομίως> το πρώτο <σομίως> πακέτο <σομίως> έχει έρθει σε εσάς. Σε την δόση δεν είναι... Αφού δεν καταθέτουν τίποτα. Τίποτα χρήμα αέρα. Δηλαδή ένα χαρτί θα δούμε. Θα τόσα. Ναι, λογιστική εγγραφή ναι, ναι, ναι, χαρτί, χαρτί. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Γιατί εγώ νόμιζα... Θα τα γράψουν με τα καλύτερα γράφησες στα ενεργητικά τους και το κράτος στο λογιό, στο λο... στον ισολογισμό του και από κει και μέρα μετά θα κάτσουν να βρούν με ποιο τρόπο θα αρχίσουν να καλύπτουν τρύπες. Εικονική πραγματικότητα. Τελείως. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία Λοιπόν, το θέμα είναι ότι απλά να πω ότι επειδή έχει αρχίσει ένας βοβαρτισμός και προσωπικό email και mm -hmm. στο, και στο facebook twitter δεν έχω Λοιπόν Κακός έχω πρέπει να φτιάξεις, μου το λένε συνέχεια οι νέοι Ναι ε. Ε. Ε, Να φτιάξω παιδιά, αλλά πώς φτιάχετε αυτό το πράγμα Δεν, ξέρω. <laughs> δεν είναι αυτό Πάμε που θα πρέπει να είσαι συνέχεια, είναι κολλημένη αυτή στο Twitter. Oh, ναι. συνέχεια. Είναι και αυτό και με, δε, και με το Facebook, με χίλια ζώρια με, με πίσατε. Και, και να πούμε ότι ο Δημήτρη δεν είναι γιατί όσοι βλέπετε πολιτικοί πολιτική που έχουν στο Twitter, προ Θεού τώρα, δεν πιστεύω να είστε τόσο χαζί που πιστεύετε ότι ο Πάγκαλος και τα λοιπά είναι όλη την ημέρα στο Twitter, έχουν εκεί πέρα μια στρατιά ανθρώπου και υπογράφουν ω ε, χύψη ναι. λοιπόν. Είναι η βοηθή του εκεί. Του πληρώνουν εμεί για να είναι στο Twitter και στο Facebook. Ναι, ε, ναι, λοιπόν. δεν τώρα, ναι. ε, το θέμα είναι ότι επειδή όμω υπάρχουν πάρα πολλέ ερωτήσει και καλά κάνουν και υπάρχουν γιατί πλέον η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού αρχίζει να καταλαβαίνει ότι με το ευρώ και με το χρέο <στατιμαρά> στα τιμαρά για όλοι μα. Λοιπόν, καλό είναι να στέλνετε τι ερωτήσει σα και ερωτήσει σχετικά με το ζήτημα το πώ θα γίνει η διαγραφή, το πώ θα προχωρήσουμε με το νέο νόμισμα και όλα αυτά τα πράγματα για να μπορέσουμε να τα συζητάμε, να γίνουμε δηλαδή να αφιερώνω τις εκπομπές από εδώ και μπρο σε αυτό το, σε... το πολιτικό και οικονομικό σχέδιο ανάταξης της χώρας, φυσικά και στην ενημέρωση αλλά να δώσουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό mm -hmm. προκειμένου να κατανοήσει μέχρι και ο πιο αδαΐς, που δεν οφείλει να γνωρίζει, γιατί να γνωρίζει άλλωστε Φυσικά είναι και πρωτόγνωρα πράγματα έτσι Δεν Σωστό. είναι κάτι Λοιπόν, ε, το πώς θα γίνει αυτό με πόσο ομαλά μπορεί να γίνει αυτό mm -hmm. και χωρίς σοβαρές επιπτώσεις ε, για το Μεσονικοκυριό, για, για τα λαϊκά στρώματα. Κάποιοι θα υποστούν σοβαρές επιπτώσεις. Mm. Πάντως να ξέρετε ότι δεν θα είναι. Ούτε οι μισθωτοί, ούτε συνταξιούχοι, ούτε οι ελευθεροπαγγελματίες, ούτε οι ούτε οι αγρότες. Ποιοι μένουν, κουίζ. Mm. Λοιπόν, ε, αυτοί θα υποστούν βαρβά τα πλήγματα. Mm. Βαρβά τα πλήγματα. Θα χάσουν περιουσίες, ιστορίες και ,τι, mm. Τι να κάνουμε... Προνόμια. Έχει ο καιρός κυρίσματα. Και, και θα χάσουν τους δέκα συμβούλους να γράφουν στο Twitter, στο Facebook, σε αυτό το λοιπόν, σημαντικό πολιτικό έργο που παράγουν οι Έλληνες βουλευτές τα τελευταία άσε χρόνια. Που, ά, άσε που α, η Ελλάδα μπορεί να μετεξελιχθεί σε, πραγματικ, σε πραγματικό κέντρο ανοιχτής πληροφορίας διαμέσου mm. κοινωνικών δικτύων και τα αρέστα, οπότε βράσε όριζα, δεν θα ελέγχεται από εταιρείες, δεν θα ελέγχεται από την Google ή τη Facebook, θα είναι mm. ανοιχτή mm. επικοινωνία που δεν μπορεί να την ελέγχει κανένας θα αυτό προσωπικό μικρομόνιο, δηλαδή ή σερβερ ή οτιδήποτε. Ναι. Λοιπόν, οπότε αυτό που αυτο είναι προσωπικό μόνοι, δηλαδή η δυνατότητα το να παρέσεις πραγματική ελεύθερη πληροφορία όπως ακριβώς θέλει να διαμορφώσει ο χρήστης mm -hmm. και όχι ο ε, η εταιρεία που, που, παρεμβαίνει, που παρεμβαίνει ή που παρεμβάλλεται. Λοιπόν, αυτό πιστεύω ότι μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα η Ελλάδα και πραγματικά να αποτελέσει μια όαση ελεύθερης πληροφόρησης αν θέλετε ή αν θέλετε την όαση ελεύθερης πληροφορησης για τον πλανήτη ολόκληρο λοιπόν και μάλιστα χωρίς κόστος γιατί αν βάλουμε κάτω το κόστος είναι μια δηλαδή ουσιαστικά μπορείς να έχεις άμεση πρόσβαση στο ίντεν, στα, στο δίκτυο χωρίς καν να χρεώνεσαι η χρέωση είναι μόνο για να κεδοσκοπούνται κάποιοι που δεν έχουν κανένα λόγο. Έχουν, ε, μπορούμε να κατεβάσουμε τόσο πολύ τα κόστη ε, ώστε να μην πραγματικά να μην υπάρχει θέμα κόστος ουσιαστικά στη σύνδεση. Αυτό που υποθέτει βέβαια ότι ελέγχουμε τον ΟΤΕ, ελέγχουμε, είναι, έχουν τεθεί υποδημόσιο έλεγχο όλοι οι κόμβοι επικοινωνίας, να το πούμε έτσι, ώστε να μην τους εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε έμεσα ή άμεσα. Και φυσικά, χωρίς κανένα κράτος ή μυστικές υπηρεσίες να παίζουν το ρόλο που παίζουν σήμερα. Μέσα στην την ιστορία θα μπορείς εύκολα να τους εντοπίσεις, εύκολα να τους ξεπουστεάσεις και φυσικά να αποκατασταθεί όντως. Γιατί τώρα είναι εικονική η ελευθερία ε, πληροφόρησης στο ε, καλά, βέβαια, ναι. Είναι Εικονική, δεν είναι πραγματική. Δεν υπάρχει το μη ελεγχόμενο. Ναι. Λοιπόν, μη ελεγχόμενοι σημαίνει ανοιχτά λογισμικά, προσβάσεις, ε, αυτά σημαίνει. Mm -hmm. λοιπόν όλα τα άλλα είναι ελεγχόμενα και ας λένε ότι δίθεν υπάρχει πληροφορία ελεύθερη κτλ βέβαια μέσα στο σκουπιδαριό που υπάρχει στο ίδιο e δεν μπορείς να βρεις στα 101 που πραγματικά να αξιστό το κόπο ναι εντάξει αλλά όπως έχουμε ξαναπεί δεν πρέπει να έχεις και τη γνώση και να ψάξεις και να είσαι βουσιασμένος ναι, ναι. ναι. Δηλαδή δεν είναι για ανθρώπους... Πάντως, εγώ θα ήθελα να πάλι και να επιδιμήσω όποιο θέλει να στείλει τα ερώτηματά του να. και όποιοι να στείλουν ώστε να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση με ερωτήματα, απορίες, ε, αντιρρήσεις... Μήπω να το κάνουμε Δημήτριο Σεξίσμια και έχει αυτό που είναι πάρα πολύ σωστό βέβαια, γιατί και ο κόσμο το βλέπω τα μηνύματα, το ζητάει και το ξαναζητάει, παρά το γεγονό ότι εμεί, ίσω περισσότερο εσύ, επειδή ε, τα τελευταία δύο χρόνια ενημερώνει συνεχώ τον κόσμο, καμιά φορά πιστεύουμε ότι κάποια πράγματα πλέον τα γνωρίζει ή είναι αυτονόητα επειδή τα λέμε και τα ξαναλέμε, να δημιουργήσουμε μια θεματολογία. Συγκεκριμένη πάνω σε αυτή, αυτό που ζητάει πάρα πολύ το κρίσιμο που λέει οι 100 πρώτες ημέρε. Δεν ξέρω αν είναι οι 100 πρώτες ημέρε ή οι 6 πρώτοι μήνε. Ναι, να πάνε... ναι, η μετάβαση. Αυτή, αυτή τη μετάβαση που την ξέρει πάρα πολύ καλά, αν θέλει στι επόμενε εκπομπέ, ο το να το ξεκινήσουμε θεματολογικά, να ναι, το πάμε βήμα-βήμα. Ναι. Ναι, ναι, το κάνουμε mm? αυτό. Να, το, να κάνουμε. το κάνουμε έτσι, δηλαδή κάθε εκπομπή Ωραία. από εβδομάδα πλέον. Ναι, από εβδομάδα. Να το Να πιάνουμε και να επαναφέρουμε τα ζητήματα. Αλλά να μα βοηθήσουν και οι εκπαιδευτέ με τα. Φυσικά με τα ερωτήματα, ότι θα το πάμε σε Να κάνουμε δήμα, αυτή, κάτι άλλο. Τώρα θα ναι. φω τόσο στα παιδιά τη πληροφορία επικοινωνία δουλειά, αλλά κάνουμε και κάτι άλλο, να ανοίξουμε μια ειδική στήλη ναι, στην, στην αγειρογραφία, στο εκπομπή α.gr ναι. όπου δημόσια, φανερά δηλαδή, ναι. να δημοσιεύω να στέλνονται ερωτήματα ή απορίε ή αντιρρήσει mm -hmm. με την προπόθεση όμω ότι συζητάμε σοβαρά και δεν κάνουμε οι λυθιώτες ή τον καμπόσο mm -hmm. εντάξει σοβαρή συζήτηση και να υπάρχουν κατάλληλες απαντήσεις και ενδεχόμενη συζήτηση δηλαδή mm -hmm. και άλλες αντιρρήσεις ανοιχτά δημόσια να, να υπάρχει, και υπάρχει ώστε να μπορεί δημόσια. να το παρακολουθεί ο άλλος και να βλέπει να. το προβληματισμό mm -hmm. και αυτό α πούμε αν όντως είναι σοβαρός προβληματισμός γιατί εγώ ε, ε, βλέπω ότι η συντριπτική του κόσμου όντως θέλει να μάθει πλέον και να Μπορούμε να το εκδώσουμε, να το να δημοσιοποιήσουμε συνέχεια, κάτι, ένα ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. και ταυτόχρονα με την προπόθεση βεβαίω ναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Αν θέλει κάποιο να τρωλάρει, μην το κάνει, θα το σβήσουν οι διαχειριστέ από ε, την αρχή. Δηλαδή δεν είναι. είναι. Υπάρχει ναι. λόγο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να χαλάσουμε για τι καρδιέ μα. Δεν υπάρχει λόγο. Αν όμω θέλει κάποιο να διατυπώσει τι αντιρρήσει του με πολύ σοβαρό τρόπο, όπω αρμόζει μια τέτοια συζήτηση, ακόμη και κορυφαίες αντιρρήσεις να έχει κανένα πρόβλημα Φυσικά κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, αν θέλουμε όμως να παίξουμε φάπες αν θέλει κάποιος να παίξουμε φάπες λεκτικές ή μη μη τον πηγάνει τον κόπο yeah. θα το σβήσουμε Ναι, δεν, ο, ο, δεν θα έχει τέτοια κάποια λοιπόν, δύο Λοιπόν, να να... Να... έτσι αυτό το Φυσικά πράγμα δηλαδή να διάλογο, κάνουμε μια κουβέντα σοβαρή ας πούμε, άμα είναι. να βγάλουμε κάποια άκρη mm. αν μπορεί να βγει κάποια άκρη έτσι. και για όποιου τέλος πάντων μπορούν να βγουν κάποια άλλα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό για να, για για να δείτε, έχουν πραγματικά απορίες. Έτσι για να δείτε τι, τι σημαίνει σοβαρό διάλογο μπείτε για παράδειγμα στο δικό μου blog αυτή τη στιγμή όπου υπάρχει ένα διεξάγεται ένα διάλογο με αφορμή το, το κείμενο που έδωσε για τον κύριο Θοδωράκη μερικά ερωτήματα για τις προτάσεις mm -hmm. του κύριου Θοδωράκη mm -hmm. όπου βεβαίω δεν αφορά τον κύριο Θοδωράκη αλλά γενικότερα μια, ένας προβληματισμός. Υπάρχει εκεί ένα διάλογο mm -hmm. που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε δύο ή τρεις ε, να το πούμε, ε, mm -hmm. λοιπόν Αυτό μπορούμε να το επεκτείνουμε και να το κάνουμε ε, συγκεκριμένα στο. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε με τα παιδιά τη επικοινωνία. Ναι, να, να το φτιάξουμε σαν mm -hmm. blog να που, δημιουργήσουμε στην ιστοσελίδα. Ναι, Αλλά να είναι δημόσιο, φανερό mm -hmm. μέσα από την ιστοσελίδα τη εποχή αλφαεψώνων.gr όπου θα προηγουμένω θα λύσουμε επειδή το 80 με 90% σήμερα πλέον του, του κόσμου και αυτό ακόμη και οι πληρωμές δημοσκοπήσεις το δείχνουν mm. δεν ανέχεται πια άλλο αυτή την κατάσταση στο ευρώ να θυσιάζεται ένας λαός και μια ολόκληρη χώρα λοιπόν να συζητήσουμε λοιπόν τι άλλο υπάρχει σοβαρά και ειδικά και, και διεξοδικά μέχρι δηλαδή... τελευταίας λεπτομέρειας δεν έχω κανένα πρόβλημα σε δέκα δε, βαθμό λεπτομέρειας που δει κανένας ποτέ από τους εξουσιαστές αυτήν της χώρας δεν σας έχει συζητήσει κανένας ποτέ σας το εγγυώμαι Λοιπόν, να το συζητήσουμε πολύ αναλυτικά. Χωρίς πολιτικού όρου, χωρί πρόβλημα χρόνου. χρόνου. Είναι συνήθω αυτές τις τηλεοπτικέ συζητήσεις, ή στι ραδιοφωνικέ πάντα, ναι, κάπου ναι, είτε για λόγου και θεαματικότητα και κροαματικότητα πηγαίνουμε με τη συζήτηση αλλού ή δεν αφήνουν συνήθω και τον άλλον να ολοκληρώσει και αποσπασματικά του παίρνουν κάποιε φράσει οι οποίε μπορεί προτάσει που θα κάνουν το μπαμ στην τηλεθέαση ή στην ακροαματικότητα. Νομίζω λοιπόν, ότι υπάρχει έτσι, ανάγκη αυτή τη στιγμή. Δεν, δεν, δεν υπάρχει διάλογο ουσιαστικό έτσι. Ε, ναι. με αυτό το υπάρχει τρόπο. ανάγκη όχι τόσο να καταλάβουμε. Υπάρχει και αυτό το θέμα. Mm -hmm. Ενημέρωση και κατανόηση. Υ, υπάρχει ανάγκη δράσης Αυτό ναι. Και δεν μπορεί να γίνει να υπάρχει αυτή η δράση όσο υπάρχει σκοταδισμός. Mm -hmm. Υπάρχει σκοτάδι απόλυτα έρευνας. Μπορεί βεβαίως να ψυχανεμίζεται ο κόσμος ότι δεν μπορεί με παιδιά να είναι μονόδρομος η σφαγή μου. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Ναι, ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. <laughs> ναι. Και τέλος πάντων δεν είναι φυσιολογικό. Αν δεν είναι και τι άλλο. Και να θεωρώ και ως φυσιολογικό ότι δεν μπορώ να είμαι ανεξάρτητος. Ναι, ακριβώς. Ότι ξύπνησα λοιπόν. ένα πρωί και καταλικά μου είπαν ότι ξέρεις δεν μπορείς να ανεξάρτητος για να ναι. επιβιώσεις. Έχει ενδιαφέρον να δει κανεί ε, ότι η θεωρία τη ψευροκόστανα πώ το χειρίστηκαν πάντα οι μεγάλοι προστάτε αυτέ τη χώρα, μεγάλε δυνάμει προστάτες αυτής τη χώρα, μόνο και μόνο για να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι δεν μπορούν χωρί αυτέ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια εποχή όπου το επιστημονικό δυναμικό τη Ελλάδα αποδείκνυε με μαθηματική ακρίβεια πόσο πλούσια είναι η χώρα αυτή mm -hmm. και πώ πραγματικά επενδύοντας στη ζωντανή εργασία όπω λέγανε τότε, θα μπορούσε να ανασκοτηθεί και να ανοικοδομηθεί σε μηδέν ουσιαστικά χρόνου, σε τελείως καινούργια βάση και πραγματικά προς του ελληνικού λαού την ίδια εποχή το δόγμα Τρούμαν, η ομιλία που έγινε που γινόταν το 1946 από τον Χάρι Τρούμαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ για να πλασάρει το δόγμα Τρούμαν δηλαδή την, λεγόμενη, την υποτιθέμενη οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα και την Τουρκία, πώς ξεκινάει Ωτι η Ελλάδα είναι μια πάρα πολύ φτωχή χώρα και δεν μπορεί από μόνη τη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανασυγκρότηση και της ανικοδόμησή τη. Μέγα Ά, παραμύθι, ναι, ναι, ναι, μέγα. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχετε παρά να διαβάσετε το βιβλίο του Δημήτρη Μπάτσι, Η Βαριά Βιομηχανία στην Ελλάδα, να καταλάβετε τι δυνατότητες υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν στη χώρα, ο Δημήτρη Μπάτσι δεν απτυχαίω. Και βεβαίως το βιβλίο του δεν είναι τυχαίο. Είναι το, το, το καταστάλλαγμα μιας επιστημονικής δουλειάς τεράστιων, τεράστιων διαστάσεων, αλλά πάρα πολλοί επιστήμονες που συμμετείχαν. Τότε επιστή, ε, αυτή η επιστημονική κίνηση εκφραζόταν κατά κύριο λόγο από την επιστήμη ανασυγκρότηση. Μεταρχικά ΕΠΑΝ, ε, η οποία έβγαζε ένα περιοδικό που λεγόταν Αντέος, Προσφυγιαζόντουσαν οι μελέτε, οι έρευνε, η επιστημονική αθρογραφία για να στηρίξουν την τεράστια δυνατότητα που υπήρχε τότε και που εξακολουθεί να υπάρχει. Δεν έχουμε σπαταλήσει του πόρους μας. Παρά το, το καθεστώ ε, που κυριάρχησε μετεφυλιακά μετε ε, ήταν ένα καθεστώ ασίδωτο και βασίστηκε στη λαιλασία της χώρας, από ντόπιε και ξένε δυνάμει. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε εξαντλήσει τι δυνατότητέ μα ούτε καν τις έχουμε ε, καν, ε, Πλήρω καταγράψει για να δούμε πραγματικά τι δυναμική μπορεί να δε πάρει. Δε δεν υπάρχει καταγραφή και δεν γνωρίζουμε, δε γνωρίζουμε. πότε Έχει γίνει σημαντική δουλειά γι' αυτό και όλα δεν πρέπει να γνωρίζουμε. Το... Καταστρέφεται το ΙΓΜΕ, καταστρέφεται το ΕΛΚΕΘΕ και γενικά οποιαδήποτε δημόσια ερευνητικά έργα που ε, από τη θέση του ε, είναι και παραμένουν θεματοφύλακε τη επιστημονική γνώση για τι τροματικέ δρατότητε που έχει αυτό ο τόπο να αναπτυχθεί για την επιμέλεια του λαού του. Γι' αυτό το καταστρέφουν αυτά τα πράγματα, τα διαλύουν δεν πρέπει να επαναπάνει. Και μα πηγυρίζουν ξανά, ή μάλλον αυτή είναι η πρόθεσή του, να μα γυρίσουν ξανά στη λήθινη εποχή. Τότε που δεν, σε, εκεί, εκεί χωρί έρευνα, χωρί ερευνητικά κέντρα, παρά μόνο από ιδιότητε, να το πούμε, μόνο εκείνο το κομμάτι τη έρευνα που ενδιαφέρει mm -hmm. του ιδιότε. Mm -hmm. ε, να εισχωρετήσουν με βάση αυτή την έρευνα. Βέβαια, Δημήτρη, σκέψου, λέω, καμιά φορά κάνουμε ανάλογα του συσχετισμού ε, των εποχών. Θυμά... Λέω, ε, σκέψου τότε που πήγαιναν ε, στην Αφρική και παίρνανε αυτού του καημένου κατά χιλιάδες και του κάνανε δούλους στη συνέχεια, στην Αμερική, στι φοιτίε και όλα τα σχετικά, το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να του κράτανε αναλφάβετου. Πάντα έτσι. Λοιπόν, το Πάντα. πρώτο πράγμα που στερεί σε έναν λαό, όταν θέλει να του την ελευθερία Πάντα. του, είναι η γνώση. Έτσι, για να τον κρατάς δηλαδή γενικά ένα λαό, το πολίτη, το οποιοδήποτε, για να τον κρατάς πάντα με σκημένο το κεφάλι, είναι να του στερείς τη γνώση, την πρόσβαση στη γνώση. Κάποτε ήταν το να ξέρει να διαβάζει και να γράφει. Τώρα αυτό πια δεν μπορείς, αν και ε, έτσι όπως θα πάμε, θα Άνος. είναι δύσκολο ακόμα και αυτό, αυτό για κάποιους. Έτσι. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι τώρα πια δεν μπορείς να σε αυτό το επίπεδο, του στερείς όμω ε, πολύ σοβαρά, πολύ σοβαρές γνώση. Το ενδιαφέρον εδώ να ξέρουμε ότι και η επίθεση γίνεται πάντα στη γνώση. Την εποχή εκείνη που υπήρχε η ΕΠΑΝ και που οφείλω να πω ότι η οικονομική επιστήμη ήταν αν θέλετε στην, πρω... στην... στην πρωτοπορία του να βρεθούν λύσει για την ανοικοδόμηση τη χώρα σε... στη βάση τη οικονομική αυτοτέλειας, όπω λέγανε την εποχή εκείνη και πραγματικά οι οικονομολόγοι ανεξαρτήτω πολιτική παράταξη είχε ολόκληρη πλιάδα οικονομικών εγκεφάλων την εποχή κίνη που πραγματικά συνισέφεραν. Ανεξάρτητο πολιτική παράταξη, το υπογραμμίζω αυτό το πράγμα, ε, και η ΕΠΑΝ ήταν υπεράνω πολιτικών τοποθετήσεων παρά το γεγονό ότι ήταν η αμικού, η αμικού χαρακτήρα η καταγωγή τη, φυσικά. Λοιπόν, το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι το πρώτο κλίμα που δέχτηκε και α, που, που στράφηκε ενάντια στην επιστημονική διανόηση τη Ελλάδα εκείνη ήταν στι οικονομικέ σπουδέ. Και αυτό με ποιο τρόπο, με το να ιδρυθεί το περίφημο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, ε, το οποίο ιδρύθηκε από την κυβέρνηση της ΕΡΕ, Κωνσταντίνος Καναμαλής mm -hmm. και ε, της, ε, στο 1959 πάρθηκε γάντη, είπαμε καλά, η απόφαση 1960 και φυσικά πρώτος πρόεδρός του ποιος ήταν χρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα Fulbright από την Αμερικανική Αποστολή στην Ελλάδα, λέγεται CIA και ε, μια σειρά ευαγή ιδρύματα που τα ξέρουμε σήμερα mm -hmm. ποιος είναι ο, ο, ο ρόλο του. Επει, ε, επειδή είχε άμεση εμπλοκή με, με το Παρμιστήμιο Μπέρκλε για τη βασική αποστολή του κέντρου, αυτό δεν ήταν να κάνει πραγματική έρευνα στην οικονομία των νομιών πολιτείων συγγνώμη, το της Ελλάδας <χι> αλλά να έξαμερικανίσει τις οικονομικές σπουδές στην Ελλάδα σε ίδιο βαθμό ώστε να κυριαρχήσει η λογική των, της νεοκλασικής αμερικανικής σχολής σχολής Καγώ και και έτσι η βασική του αποστολή ήταν να στέλνει συνέχεια, να δίνει ε, υποτροφίες για διδακτορικά mm -hmm. και ε, ανάλογες σπουδέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν συνεργάστηκε το πανεπιστήμιο με Μπέκλι, με αυτό εδώ οικονομική σχολή. Και ποιον έφερε να εδώ, πρόεδρο, αυτού του εκμαυλιστικού, πρώτου βασικού μηχανισμού εκμαυλισμού των οικονομικών σπουδών στη χώρα. Το Αντρέα Παδραιού. από τι οικογένειες. Με, κα, με καραμαλή πρωθυπουργό για να καταλάβουμε τώρα τι διαπλοκέ ιστορίε και ποιο τον φέρνει ποιον. Έτσι, και πώ να ιδέονται, ναι, τι, ό, όλη μια παρέα. Λοιπόν, <laughs> όλοι μια παρέα είμαστε. Ο στόχο ήταν αυτό, να εξαμερικανιστούν οικονομικέ σπουδέ και να αποβλακωθεί ο οικονομολόγο. Mm. Να μην μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει η πραγματική οικονομική ένταση και έτσι να σκεφτεί λογικά επιχειρηματολογώντα. Αυτό με την, με την πορεία φυσικά επιτεύχθη. Mm. Και όταν πλέον επικράτησε η σχολή του Σικάγο και ο Ναφελεθερισμό, οι οικονομικέ σπουδέ μετατράπηκαν σε σπουδέ οικονομική θεολογίας Και βλέπουμε αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο, καθηγητέ οικονομικών σπουδών, είναι, να είναι για πέταμα και ουρευτικά. Ναι. Να μην μπορούν να αντιληφθούν την οικονομία όπω το αντιλαμβάνεται ακόμη και ένα άνθρωπο που είναι εκείνη η του Ο μέσος πολίτης, πρατικής, ξέρω, δηλαδή, ναι, διαχειρίζεται τη ζωή του, την οικογένειά του, τη δουλειά του καθημερινά. Και, όλα αυτά έχει να κάνει με αθήνα, και επιβεβαιώθηκε ναι. το, το γνωστό ρητό που κάποιοι το αποδίδουν στον Ντέβιν Τριγκάρδο των αρχών του 19ου αιώνα, δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα, που έλεγε ο ε, οικονομολόγος είναι εκείνος που αν του ζητήσεις τη συμβουλή είναι σίγουρο ότι θα χάσεις. Πολύ <Τολλε> καλό αυτό, αν Πολύ κακό τη... ναι, ναι, ναι, ναι τη συμβουλή, τη συμβουλή. Λοιπόν, ε, μιλούσε για εκείνους τους οικονομολόγους που ήταν, όπως το, το, το, το, το αργότερα ο Κάρν Μάρξες στη εισαγωγή του που, το κεφαλαίου τους χαρακτήρισε με πολύ έτσι, όμοφο τρόπο πληρωμένοι καλαμαράδες καρα, για να τσακώνονται χωρίς κανένα νόημα ή αντίκρισμα στην πραγματική οικονομία. Πληρωμένοι καλαμαράδες. Mm -hmm. Αυτό. Και ο, ο, οι πατέρες πολιτικής οικονομίας είχε ονομάσει αυτούς τους εκπροσώπους αυτής της οικονομικής, της οικονομικής ε, λογικής αυτοί δεν υπηρετούν την πολιτική οικονομία ως επιστήμη, υπηρετούν την οικονομία ως μέθοδο πλουτισμού α, α, σήμερα ναι. στα δικά μας είναι business και finance mm. το και κιόλας, λέμε και τις διακληριστή κιόλας για να πει ξέρεις η Κουτσοβαγγέλενα ας πούμε πω, πω, μόρφος, ο... <χει> λοιπόν αυτό το πράγμα Έτσι. λοιπόν αλλά στην πράξη είναι αυτή είναι μια, μια σπουδή για τις μεθόδους πλουτισμού τίποτα περισσότερο okay. γι' αυτό και δεν ξέρουν τι τους γίνεται αντιμετωπίζουν την κοινωνική πραγματικότητα και, παλα... και παλαβώνουν, χαζεύουν δεν ξέρουν τι γίνεται και ακούς καθηγητάδες ας πούμε περί πολλών βεβαίως πολλοί από αυτούς δεν λένε τις διασυνδέσεις τους με μεγάλους μονοπολιακούς ομίλους στη χώρα με μεγάλα τραπεζικά καρτέλ ή μη και μας εμφανίζονται μόνο καθηγητές ενώ στην πραγματικότητα υπηρετούν σε διοικητικά συμβούλια τραπεζών, σε διοικητικά συμβούλια μεγάλων μονοπωλιακών εταιριών ή καρτέλ λοιπόν mm. και ε, είναι, μιλούν εξ ονοματός τους και όχι εξ ονοματός τους αλλά τέλος πάντων ακόμη και έτσι να είναι λοιπόν φαίνονται πόσο άσχετοι με το άθλημα είναι γι' αυτό και, πολύ, γι αυτό και επειδή πολύ δήθεν ε, ανατροπής αυτού του συστήματος που έχουν διδαχτεί αυτού του τύπου τις οικονομικές επιστήμες, επιστήμες οικονομικές σπουδές, γι' αυτό για να βρουν τις προτάσεις τους και να αποτελέσουν, να διατυπώσουν ανατρατικές προτάσεις, τι κάνουν, δεν έρευνουν την πραγματικότητα, δεν τη μελετούν, απλά γκουγκλάρουν. Είπαμε, τώρα εξής είναι ευκολία. Yeah. Γκουγκλάρουν, πέφτουν πάνω στον πρώτο ειδήθιο που θα πει για τη διάσκεψη του 1953, να το Εκεί θα το γεννήσω λοιπόν δεν λοιπόν, θα καταλήξεις. Ε, μα δεν μπορώ. Άκουε και τώρα τις προάλλες στον καμένο και κάει και φλάτζα ας πούμε. Θα σήμερα σε το, ο, ο καημένος θα μιλήσει τώρα. Αυτή ο την καημένος θα μιλήσει τώρα. έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Ο καημένος ο καμένος. Ο καημένος ο καμένος γι' αυτό άστον τώρα θα δείξει μια συμπόνια. Να σου πω λοιπόν ότι μόλις μας πεις... Προφορεί... Ε, εγώ τη συμπόνια που έχω είναι για αυτούς τους ανθρώπους που πηγαίνουν στους ψήφους αυτούς αλληταράδες. Συγγνώμη για την έκφραση και σε τόσο γνώμη αλλά δεν μπορώ να του χαρακτήσω ε, διαφορετικά. Ελπίζω να είδανε τη φούσκα που έσκασε έτσι, μπροστά του. Λοιπόν, να ενημερώσω, μόλι μα έστειλε η, η, η νομική επιτροπή του, του ΕΠΑΝ και την ευχαριστούμε γι' αυτό, μια νέα απόφαση για το χαράτσι ναι. τη ΔΕΗ. Ναι, ναι. Ξε, την ξέρει. Δεν ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, ναι. τώρα λέει μα κοινοποιήθηκε, είναι υπαριθμόν 11.099 κάθετο 5 δεκάτου του 2012. Mm. Τώρα, απόφαση του Μονεμελού Πρωτοδικίου Αθηνών με την οποία απαγορεύεται η διακοπή του ρεύματο επιπινή καταβολής χιλίων ευρώ για κάθε παράβαση της απόφασης. Το ε, τεχνικό συμφέρον το, το Στουρνάρα... Απλά λέω ότι υπάρχει μία κόμμα που είναι από το Μονομαλές Πρωτοδικείου Αθηνών η 11099 099 κάθετος 5 δεκάτου του 2012. Ε, βλέπω ότι η, την είχαν καταθέσει ε, 63 άτομα, δηλαδή ήταν μια ομαδική διαγωγή ναι, 63 ναι. ατόμων. Είχε εντάξει... Ε, κατατευθεί η αγωγή τον Ιανουάριο του 2012 Λόγιο, Λόγιο, τώρα, δηλαδή, τώρα, μέχρι να, ναι, και οι ναι, προηγούμενοι του πολυμέλους ναι, ναι, ναι. ήταν τόσο παλιά αλλά τώρα έσκασε παιδιά ξέρουμε ξαλούν και πάλι καλά ε, Τις, τη Δευτέρα ναι. τη δεύτερα, θα συζητήσουμε εδώ με το με δικηγόρο με το νομικό μας να το πούμε έτσι ναι. ε, λοιπόν την κίνηση που θα κάνουμε ενάντια στην ΔΕΗ που δεν είναι για το Θεαθήνε ναι. Αυτό που έκανε η Χρυσή Αυγή, πήγε να κατασκευάσει την Τόκια Δηλαδή για να πάει η μήνυση κατευθείαν στο, στη Βουλή, yeah. όχι. Εμεί θα κατευθούμε ενάντια στη, στη διοίκηση τη ΔΕΗ που αφορά την τακτική εκβιασμού που ακολουθεί. Γιατί αυτή είναι και η υπόλογη, Αυτή, αυτή όμω δεν πάει mm. στη Βουλή. Α, mm. ah, σωστά, έχει δίκιο. Αυτό δεν θα, πάει. Ναι, γιατί δεύτερο. δεν υπάρχει θέμα εδώ. Και θα την αναλύσουμε καλύτερα για το πώ θα κινηθεί. Θα έχει επιστρέψει τη Δευτέρα, κοκρίτη. Δευτέρα το πρωί επιστρέφω και μάλιστα θα πάω, στην, θα πάω στην, στην, στο Κιάτρο όπου είναι μια... Κάτσε, κάτσε, θέλω να δω πώς θα το κάνει αυτός ο άνθρωπος. Έχεις ανακαλύψει, Star Trek έβλεπες, θα διεκτηνιστείς παιδί μου. Ναι, έχω κάποιον ο οποίος έχει διαθέσει Star Trek. Θα πας με το μελικόπυρο, κατευθείαν κατευθύνω... εκεί, θα mm. μείνω για λίγο και μετά θα βρω κατευθείαν στην εκπομπή. Μάλιστα. Για μετά να σου πω τι θα γίνει Όχι δεν καλά Περιμένω μέχρι εκεί Όχι Θα έρθει το πρωί Θα πάει στο Κιάτο Στο Κιάτο το πρωί να υπενθυμίσω Ότι είναι η εκδίκαση Ανθρώπων του δεν πληρώνω Είναι υπόθεση για τα έτσι Έχει έρθει Είναι στο πρωτοδικείο του Κιάτο Οργανώνεται από το ΕΠΑΜ Κίνησης υπαράστασης Θα είναι πολλοί κόσμος εκεί Είσαστε ελεύθεροι όλοι να έτσι Είναι τη Δευτέρα το πρωί Λοιπόν, να πω όμως μια και το είπες, ότι σήμερα υπάρχει μια ομιλία για το πώς μας ληστεύουν το κράτος και οι τράπεζες. Είναι σήμερα το απόγευμα, ομιλητές είναι οι δύο, δύο από τους νομικούς του ΕΠΑΜ, ο Ιωάννης Γκινοσάντης και ο Μάριος Μαρινάκος. Και που γίνεται τώρα, το Διοργανώνει ο Πυρήνας του ΕΠΑΜ, Αρτέμιδας, Σπάτων και Ραφήνα Πικερμίου. Ε, σήμερα στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του τοπικού συμβουλίου Αρτέμιδας, 5η στάση Βραβρόνας. Λοιπόν, στην αίθουσα του τοπικού συμβουλίου Αρτέμιδας, 5η στάση Βραβρόνας, στις 6 το απόγευμα, ε, δύο από τους νομικούς του ενίου παλαϊκού μετώπου, με θέμα πώς μα ληστεύουν το κράτος και οι τράπεζες. Επειδή μου στέλνετε πολλές απορίες, νομίζω ότι το καλύτερο είναι... Κάντε έναν κόπο, πηγαίνουμε μέχρι εκεί, διαζώσεις, είναι δύο έγκυροι νομικοί, χειρίζονται αυτά τα ζητήματα, έτσι, πάρα πολλοί, έχουν και, και πολλές ε, ε, ε, υποθέσεις οι ίδιοι για, για τέτοια θέματα, οπότε νομίζω ότι αξίζει να πάτε μέχρι εκεί. Να συνεχίσω όμως, μια και ξεκινήσαμε γιατί έχουμε διάφορα, να πούμε ότι αύριο, αύριο είναι Παρασκευή έτσι, αύριο είσαι στη Θήβα. Απόγευμα, από ό,τι βλέπω. Ναι. Λοιπόν, αύριο στι 7 το απόγευμα στο εστιατόριο Σεμέλια Αγίου Νικολάου 1, έναντι δικαστηρίων στη Θήβα, ο Δημήτρη Καζάκη θα <σχωρίζευα> είναι εκεί η επόμενη μέρα πολιτικέ και οικονομικέ εξελίξει. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε σε τραγούδι και συνεχίζουμε. <σχωρίζευα> Α, και γιατί έχω διάφορα. Ναι, πάμε. Για να μην περνάσει έτσι. Ακούστε, προσέξτε με διορθώνει. Πάμε σε τραγούδι. <σχωρίε> το χρόνο που μας δίνουν, μάλλον που δεν μας δίνουν, οι αγορές, αυτόν το χρόνο να μας τον δώσει η απόφαση που πήραμε όλοι μαζί η ηγέταση των χωρών της Ευρώπης για να στηριχθεί η Ελλάδα. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης, Κοινό, Έχω ειδώ στον οικονομικών να κάνει που πολιτισμού στο κέντρο Η απάντηση στην καταγραφή που υπάρχει και του πολιτικού προσωπική χώρα. Πώ θα φάγατε τα λεφτά που ο κόσμος, είναι αυτή. Πρέπει να απαντήσω, Η Λέσχη For example, the problem in Greece, the basic problem in Greece, uh, τα παραλαμβάνει στην είσοδο <σκύριε> ο πρωθυπουργό σα, κύριο Παπαδρέου. Διασχίζουν το ελληνικό σπίτι και από την πίσω πόρτα τα δίμηση τραπεζέ. Το μνημόνιο πότε το είδατε. Το μνημόνιο είδαμε προσωπικά το Σάββατο το πρωί. Ένα Σάββατο το πρωί. Εσεί είχατε μελετήσει αυτό που οι δανειστέ αποτύπωναν και είχατε μια διαφορετική αποτύπωση αυτό που υπογράφατε. Γνωρίζατε δηλαδή αυτό που υπογράφατε. Σοβαρολογείτε αυτά. Ε. Μόλι ε. συζητήθηκαν ε. στη ε, Βουλή. Ε. <σταλεί> ναι, ναι, λέω δεν. Όχι, δεν το <σταλεί> Εκεί την εποχή. Γιατί τα είχα άλλε <σταλεί> <και προφάνε, σταλεί> είχα άλλα καθήκοντα. πώ αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. <σταλεί> ένα κείμενο που δεσμεύει <σταλεί> τη <πρώτη> χώρα να Και μα το που ζούμε σήμερα. Και λέτε δεν το διαβάσατε. το λέτε και μετά Υπότιτλοι AUTHORWAVE μια την η Αυτό που δεν έχει που σήμερα να το ξαναβρει αυτό το πράγμα να βρει το δημοτισμό τον ιστορικό δημοτισμό εννοώ μέσα από ηγέτες που θα γεννήσει μέσα από τις τάξεις του ανθρώπους του μόχου ανθρώπους που έχουν πραγματικά να επενδύσουν σε αυτή τη χώρα και όχι οι γιάπηδες οι οποίοι έρχονται περαστικοί από εδώ μόνο και μόνο για να συνεχίσουν την καθημερινή τη τους καριέρα λοιπόν κάποτε θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν είναι κάποιοι επώνυμοι που θα έρθουν για να τους ακολουθήσουμε αλλά είναι οι άνθρωποι ανάμεσα εγώ προσωπικά τουλάχιστον γυρίζω σε όλη την Ελλάδα έχω δει πραγματικά ανθρώπου να ξεφυτρώνουν από το πουθενά κυριολεκτικά και να του ακολουθούν χιλιάδε άνθρωποι άλλοι σε τι ζητήματα. Στο να αντιμετωπίσουν τι τράπεζε, στο να αντιμετωπίσουν, τράπεζες, στο να αντιμετωπίσουν τα, το, το ζήτημα τη απόλυση ή το ζήτημα του να μην πληρώσω τι αυξήσει που έρχονται. Στοιχειώδη πράγματα βεβαίω, αλλά από εκεί ξεκινάμε για να μπορέσει να οργανωθεί πραγματικά ένα μαζικό όρομα. Λοιπόν, quiz σε αυτό που ακούσαμε, που θα μα πει ο Δημήτρη τι είναι, αυτό ο τύπο παιδί μου που μίλαγε στο τέλο, quiz στο 54-344. Ε, Πάμε και ενώ πείτε μα το όνομα αυτού του τύπου που μίλαγε στο τέλο, σε αυτό το τραγούδι, όχι ακριβώ τραγούδι, αλλά αυτό το κομμάτι το ωραίο που ακούσαμε, τη σύνθεση, τη σύνθεση μπράβο, που την έχουν γράψει, πε μα ξανά θυμισέ μα τα παιδιά το συγκρότημα. Ο Νικόλα Σοκαρίμ, από το, το συγκρότημα Ράζα Στάρ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ε, παίξαμε για χθε νομίζω δύο, τρία, τρία κομμάτια πολύ ωραία έτσι και πρωτότυπα και ε, αυτά τα παιδιά να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς επαγγελματίε μουσική Ο, με την έννοια ότι... Επειδή αυτά είναι του, του Νικόλα να το πούμε έτσι mm. και οφείλουμε να πούμε και το όνομά του ας πούμε Φυσικά, έτσι, ναι. Πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, το Αυτό ο τύπο που μίλησε στο τέλο <laughs> του κομμάτι, ποιε είναι. Λοιπόν, ο Πάγκαλο. Ο, ο, ο Δημήτρη λέει: Ο Πάγκαλο, εσεί απαντήστε στο 54 ε, Να Επέτρεψε μου να πω δύο ακόμα αν, έτσι, Λεβαίως, έτσι, πραγματάκια όλα. που γίνονται. Από το λοιπόν, σημερινό μου γιατί έχουμε το σημερινό. Έχουμε σημερι... ναι, έχουμε σημερινό και άλλο. Ε, να πω, λοιπόν ότι σήμερα το απόγευμα στι 7 στο έργα το υπαλληλικό κέντρο Σαλαμίνος και περιχώρων. Πέτρου Φουρίκη 17, Σαλαμίνα. Υπάρχει ομιλία συζήτηση με τον Δημήτρη Κυπριώτη. Ε, ο Δημήτρης Κυπριώτη είναι στην πολιτική γραμματεία του ΕΠΑΜ, ο στρατηγός. για σου, στρατηγία, αν ακούς. Ε, Εγώ τον λέω στρατηγό, ρε παιδί μου, μου αρέσει να τον λέω στρατηγό. Λοιπόν, θα νομίζω ότι είναι μια ομιλία που την διοργανώνουν πέρα από το ΕΠΑΜ, το ΕΠΑΜ Σαλαμίνα και το Σωματείο Σαλαμίνα. Ε, θα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον Διότι ο Δημήτρης δεν μασάει τα λόγια του Είναι χύμαρος πάντα Ο Δημήτρης ο Κυπριώτης. Και πάντα ενημερωμένος Πολύ καλά Εγώ Λοιπόν, θέλω να πω ότι Εντάξει είναι, είναι πάρα πολύ καλός Και είναι και ωραίος συζητητής Επίσης ε, Αυτό το Σαββατοκύριακο 15 και 16. Υπάρχει ένα κρίσμα ε, χριστουγεννιάτικο μπαζάρ στο στέκι του, του ΕΠΑΜ, του Βορείου Τομέα, Σαλαμίνο 36, στην πλατεία Αγία Λάβρα. Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί. Έχουν κάνει και πολύ ωραία στέκι τα παιδιά εκεί. Το γνωρίζω προσωπικά. Σαλαμίνο 36, ε, το Σάββατο 4 με 10. Ε, το απόγευμα, έτσι, το βραδάκι και την Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα φτηνά βιβλία, cd, dvd, κεραμικά ε, χειροποίητα κοσμήματα αρωματικά σαπούνια, όμορφα δώρα σπιτικά, γλυκά και σναξ είναι ένα χριστουγεννιάτικο μπαζάρ και είναι και μια ευκαιρία ε, να βρεθούμε ε, και να τα πούμε επίτηδες ε, που θα εσύ ε, ναι. Ε, ναι. Εσύ θα πάει στην Κυριακή. να πάω καλά εδώ στην Κυριακή. Εσύ θα είσαι δεν στην Κυριακή. Αλλά είσαι... ναι. αυτό... δεν ξέρω τι θα κάνει αυτέ τι τρει μέρε. Καλά είπα εγώ ότι Star Trek θα διεκτείνει Λοιπόν, το Σάββατο στι 10 το πρωί ομιλία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Την... Το διοργανώνει ανεξάρτητη ιατρική κίνηση. Οι επιπτώσει τη μνημονιακή πολιτική στην υγεία και αντιμετώπιση του. Πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Αυτό είναι πραγματικά πολύ σοβαρό θέμα. Δεν, δε. Νομίζω ότι οι περισσότερε οικογένειε έχουν αρχίσει και το βιώνουν αυτό. Έτσι. Και έχουν ένα. Έθουσα εκδηλώσεων ιατρικού λόγου Αθηνών Σεβαστου Βαστούπολο 113 Αθήνα, προσκεκλημένοι ο μελητέ Ιωάννη καθηγητής φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Λιάνα Κανέλη, ο κύριο Δημήτρη Καζάκη, ο κύριο Δελαστίκ, ο γνωστό δημοσιογράφο, εκπρόσωποι γιατροί παρατάξεων και εκπρόσωποι ασθενών. Λοιπόν, είναι ελεύθερη συμμετοχή για όλου, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα πολύτιμη να πάνε πολίτε εκεί και να ρωτήσουν και να παρατηρήσουν και να πούνε πράγματα, γιατί αυτοί βιώνουν τις επιπτώσεις. Λοιπόν, αυτά είναι. Ευχαριστώ, μου σας λίγο χρόνο να πούμε αυτές τις ανακοινώσεις. Θα πάμε και στα, ε, στην ειδησιογραφία μας και σε αυτά που έχουμε να συζητήσουμε. Να πούμε ένα, κάτι, ένα πολύ ευχάριστο, μια ευχαριστή που Μούδος σήμερα. Ναι. Είναι ότι οι εργαζόμενοι τη ΠΟΕΟΤΑ, ε, σε ξενοδοχείο στην Κυφισία, στην Κυφισίας, ε, όπου υπήρχε ε, συνέδριο αδελφοποίηση των Δήμων υπό τον κ. Φούχτελ έκαναν δυναμική εμφάνιση, απέκλεισαν την είσοδο ώστε να μην παραγματοποιηθεί στόχο, να μην πραγματοποιηθεί η συνάντηση των δημάρχων mm. δηλαδή να μην προχωρήσει το ξεπούλημα των Δήμων yeah. ε, αρχικά ο Δήμαρχος Βρυλησίων προπυλακίστηκε άγρια από του εργαζόμενου με υπόκρουση ναζιστικά εμβατήρια με μουσική υπόκρουση ναζιστικά εμβατήρια mm -hmm, mm -hmm. Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέρας του Υπουργείου προσπάθησε να σέλθει στο ξενοδοχείο, αλλά απέτυχε και πάνω στην προσπάθεια να μπει του βγάλαν τη γραβάτα. Ωραία. Τελικά ο Φούχτελ ακύρωσε τη συνάντηση. Τελικά το βρόντι ειδικά το να είναι ε, μπροστά. Ναι, ναι, είδες. Λοιπόν, να δούμε και πόσα μπορούμε να βγάλουμε τους... Ε, κοίταξε τι γίνεται, έχουμε προσπαθήσει και είναι η ώρα... Που είναι πάντα σε κάποια να, κινητοποίηση κτλ. Ναι. Και, και του είναι λίγο δύσκολο. Mm. Είναι... Καλό είναι αυτό βέβαια. Εμένα μου αρέσει το ότι είναι mm. εκεί έξω. Εντάξει. Σίγουρα θα μιλήσουμε όμω μια από αυτέ τι ημέρε. σω να χρειαστεί να το φέρουμε εδώ καλύτερα. Για να, να τα καταφέρουμε μακάρι. Ναι. Δηλαδή, για Αλλά να είναι εκεί στον δρόμο πέρα. και κάνουν πράγματα. Είδε και χθε τι έγινε. Και δεν είναι και τυχαίο το ότι πήγαν και έριξαν σκουπίδια στη Διμάρ. Δηλαδή δεν πήγαν στο Πασόκ και δεν πήγαν στην Νέα Δημοκρατία. Τα σκουπιδιά στη Δημάρα και τα ρίξανε. Ε, το πιο σκουπίδια από όλους Δεν Ε, Έτσι. να πω, τελειά προβλημάτισε τη Δημάρα αυτό. Αλλά... Δεν táxi. νομίζω. Okay. Λοιπόν. Ε, για πες μου τώρα, τι είναι αυτό που λέει το Reuters, εξέγησέ μου το μου, για την επαναγορά των ομολόγων. Έτσι. Ε, λέει, την επαναγορά ομολόγων από την Ελλάδα που δεν συμμετείχαν στο κούρεμα του Μαρτίου, σε περίπτωση που η προσφορά που έλειξε χθες δεν πετύχει το στόχο για τη μείωση του χρέους, προβλέπει έγγραφο της Ευρωζώνης όπως μεταδίδει το Ρόιτερς. Αυτό είναι πολύ από αυτό που λέγαμε και εμείς όλης το προηγούμενη εβδομάδα. Ότι ναι. τα μία που δεν συμμετείχαν στο PSI mm -hmm. θα μπουν στο PSI με το Γουστάρο mm -hmm. από την, από την Κομισιόν. Όχι, το, τα κατάλαβα, αλλά ήθελα να. Είχο ότι υπάρχει πού, ήδη έγγραφο. Έτσι. Και επειδή εχθέ είπε ότι οι διοικήσει αυτών των ταμείων θα έπρεπε να έχουν στείλει ήδη εξώδικα και μου βάλε ψήλου στα αυτιά που λέμε, εγώ επικοινώνησα με το δικό μα το ταμείο, γιατί το δικό μα το ταμείο είναι ένα από αυτά που είχαν αρνηθεί και με τι γνωστέ συνέπειε. Ναι. Και, τα όλα αυτά. και ε, η διοίκηση με πληροφόρησε ότι έχει στείλει. Α, ωραία, ότι έχει στείλει ανάλογο εξώδικο να, έτσι, έλεσαι, Ήταν εμποξιασμένοι Αποδικνύεται ότι μας παρακολουθούν Βεβαίως είναι αυτό που είπες Ότι δεν πιστεύει ότι δεν θα μας ό, Αλλά τουλάχιστον αυτή Να ναι, μπορέσει έχει, μράβο, να έχει νομική βάση Να τους καταδιώξει Αυτό ακριβώς Πάντως βέβαια μην και μιλάμε τώρα για τόσες δικαστικές αποφάσεις Που δικαιώνουν πραγματικά τους Έλληνες πολίτες Και μπράβο στου δικαστέ και του εγγελεί που στέκονται στο ύψο του καθήκοντο. Γιατί αυτό κάνουν οι εγγελεί και οι δικαστέ. Mm. Δεν κάνουν τίποτα περισσότερο. Mm. Δεν είναι χαριστική παροχή προ του Έλληνε πολίτε που διαμαρτύρονται αυτέ οι αποφάσει. Mm. Όπω λένε, λένε οι γελοί στον ναρέοι. Ή κάνουν το καθήκον του. Όπω πραγματικά επιτάσσει ο νόμο και βεβαίω η συνείδησή του. Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο όμω προ 13 ε, εναρμονίζεται το δίκαιο. Έχει βγει οδηγία πλέον από την Κομισιόν για εναρμόνιση δικαίου. Σημαίνει ότι θα πάψει να ισχύει α, το δίκαιο ή μάλλον να το πούμε διαφορετικά. Οι εντολές από την Κομισιόν ναι. θα υπερτερούν του εθνικού δικαίου. Και φυσικά είναι δεσμεύσεις της χώρας. Από δι... τώρα, από, ναι, από πρώτη πόρτα του 2013, θα περάσει, θα περάσει κάποιη βουλή και μετά θα επιχειρήσουν να το περάσουν στο Σύνταγμα. Σε όλες τις, ε, τις πτυχές, δηλαδή θέλω να πω... Ναι, ναι, εκεί κάποιες... που υπάρχει εντολή, Ναι. διεκτήβα, ah, ή ναι. διεθνής δεσμεύωση. Ναι, ναι. Ε, αυτό, ένας, ο... ναι ε, αυτό όμως... Που σημαίνει καλή νύχτα. Ναι, βέβαια, εντάξει, όταν μου λες εκεί που υπάρχει εντολή και δεσμεύωση... Ε, λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να βοηθούμε το ταχύτερο δυνατό όλο αυτό το συνοθήλεύμα Λοιπόν ε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να πάμε στη Γουατεμάλα να μας εξηγήσουν πώς πρέπει να το κάνουμε. Γιατί στη Γουατεμάλα. Στη Βραζιλία πήγαινε σύμπαστο να το εξηγήσουν πώς θα κυβερνήσει. Έναν ε, πάμε και εμείς στη Γουατεμάλα α πούμε. Mm -hmm. Ξέρω εγώ στην γη του Πυρό. Ξέρω mm -hmm. να είναι καλύτερα εκεί να μας εξηγήσουν πώς είναι δυνατόν. Ε, πώς μετακόμισαν α πούμε τα τεράστια αυτά πρόσωπα στη γη του Τα Τεράστια πρόσωπα που έχουν. Ναι ναι ναι ναι μάθουμε. Α, ανακαλύψουμε αυτό το μυστικό. Είναι μια βασική προϋπόθεση για να α. μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στην mm -hmm, Ελλάδα. Mm -hmm. ε, γιατί κυρίω α ας πούμε, τσίπα πώς θα μιλήσει με την κυρία Ρούσεφ; Άρα το μυστικό βρίσκεται κάπου εκεί τελικά, Στη Λατινική Αμερική. Στη Λατινική Αμερική. Και στην Παταγωνία. Ναι, Όπου και στο παρελθόν έχουν συμβεί πράγματα τα οποία ακόμα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον τρόπο που έχουν επιμείνει ε να πας και... να κυβερνήσεις να πας τα κυβερνήσεις μάλιστα και να κάνεις και κυβέρνηση αριστεράς άμα δεν γνωρίζεις το μυστικό mm -hmm. των προσώπων της γης του πυρός mm -hmm. αν είναι δυνατόν γι' αυτό γνωρίζω ότι θα κάνει μια λοξοδρόμηση ο κ. Τσίπας θα πάει στη γη του πυρός να, να προσέχει μόνο να μην καεί <laughs> η γη του πυρός είναι αυτή ξέρεις <laughs> Πότε δεν θα πάει μπορεί να καεί μήπως μείνει εκεί και δεν επιστρέψει και πάνε και άλλη εκεί ξέρεις ως ο νου πως. Όπως το βλέπω <σίλει> το πράγμα. Διότι ξέρει ξεσυγείται... Λατινική Αμερική το, σκάρια, το έχουμε, Όλοι οι κατοικοί, ε, οι φασίστες εφ... θα πάνε στη Λατινική Αμερική. Αλλά εφ... πηγαίνα, ε. Ουρουάι, αλλά, ε, δεν ξέρω τι και Αλλά δεν του το προτείνω. Είμαι, έχει, έχει πήξει τόσο πολύ η κατάσταση που δεν... Ε, ναι, λοιπόν. και αλλάζουν λοιπόν... οι καταστάσεις. Ναι. Πάντως έχεις δει. Μετά τα τελευταίες που ακόμη και αυτές οι δημοσκοπήσεις έχουν βγάλει το και ο Παπαδημούλης δεν μπορεί να εμφανίζεται και όταν εμφανίζεται δεν κάνει αυτές τις δηλώσεις εμείς είμαστε οι πιο ευρωπαϊκοί δυναμικοί Τι φοβάται γιαούρτι, σφαλιάρα, κυνηγητό δεν ξέρω λοιπόν καλά κακια φοβάται όμως γιατί τα πράγματα αλλάζουν ε, εντάξει δεν είπαμε είναι αλλά όχι και να μην έχει καθόλου γνώση και το κόμμα που εισέπραξε που εισέπραξε τον κατημά του Πασόκ mm. Θα υποστεί ό,τι υπέστη και ο κατημάς του Πασόκ. Εφύσικα. Λοιπόν, να φροντίζουν να χωρίζουν τα τσανάκια τους τώρα. Τώρα. Γιατί στο επόμενο δίμηνο τρίμηνο, έτσι και το τους ταυτίσει ο λαός με αυτούς, δεν υπάρχει περίπτωση πε, πε, πε, πε, πε, σωτηρίας με κανένα τρόπο. Τώρα, αυτοί τουλάχιστον που έχουν συνείδηση. Που έχουν αντρισμό. Αντρισμό ακόμη και γυναίκες. Αν χειράς, με αυτή, το λέω λοιπόν να κάνουν να κάνουν τις, να κάνουν τις επιλογές τους mm -hmm. γιατί έτσι και αντιληφθεί ο κόσμος ότι βάζουν τις κομματικές οροπίες πάνω απ' όλα και την κομματική πειθαρχία πάνω απ' όλα έρετη έχει να τους κάνει έρετη έχει να πάθουν mm -hmm. Τι έχουν να πάθουν αυτό μόνο να το έχουν στο μυαλό τους και βεβαιώς επειδή αυτοί κινούνται στα κομματικά γραφεία και μέσα σε ελεγχόμενα κοινωνικά περιβάλλοντα όπου είναι ή αυλοκόλακε ή κομματόσκυλα, δεν αντιλαμβάνονται εύκολα το ότι γίνεται δέξει στον κόσμο ή το πως αλλάζει αυτό το πράγμα. Εγώ απλά τους προειδοποιώ. Και είναι κρίμα να χαθούν. Είναι κρίμα. Λοιπόν, ε, θα πάω σε ένα χαριτωμένο μήνυμα του Χρήστου από τα Πατήσια ο οποίος άκουσε μάλλον ότι, το άκουσε όχι μάλλον, το Σάββατο στον Ιατρικό Σύλλογο, σε αυτή τη σπουδαία συζήτηση, θα είσαι εσύ και θα είναι και η κυρία Κανέλη εκεί. Mm. Και έχει μια πρόταση, μου λέει, σε παρακαλώ, Αυρα ε, θα ήθελα να απολαύσω μια συζήτηση γενικού περιεχομένου μεταξύ του κυρίου Καζάκη και Τηλιάνας Κανέλη έχουν και οι δύο τον τρόπο τους. Σε μια, σε μια ώρα θα ξεκινήσουν από την τυπική καθημερινότητα μέχρι τους εξωγήινους. Ξέρουν αυτοί οι δύο. Λοιπόν, πόσο εύκολο είναι να το κανονίσω. Δεν ξέρω γιατί αυτή είναι αυτές σε μένα. Εγώ νομίζω ότι έγινε η προσπάθεια και από τον το Εκλαμάνο στο ράδιο 9. Να έρθει η κυρία δεν μπόρεσαμε να το κάνουμε το, το σούμε, Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Mm -hmm. Κάναμε mm -hmm. προσπάθεια, πολύ σημαντική προσπάθεια, να φέρουμε και τον κύριο Μπογιόπουλο τότε με το βιβλίο του που το δίναμε και όλα και το προσφέραμε. Ναι, ήταν εκεί που είχε εκπομπή, το ναι, mm -hmm. Του απαγορέψανε από την uh, καθοδήγησή του, καθότι είναι η πιο άθλια εργοδοσία που μπορεί να έχει η κομματική καθοδήγηση του mm -hmm. ΟΚΟΕ. Την έχω ζήσει, δεν, αν και δεν ήμουν ποτέ εξαρτημένο οικονομικά ε, από τον μηχανισμό του κουπέ, mm -hmm. ευτυχώς. Λοιπόν, και καταλαβαίνω αυτούς που είναι εξαρτημένου οικονομικά και τους είχα χαρίσει και μάλιστα πολύ παλιά, όταν είχα πει ένα πολύ ωραίο απόσπασμα του Engels, που λέγεται δεν υπάρχει πιο αχάριστη θέση από τον Άσε, υπάλληλο του κόμματος και μάλιστα του κόμματος του δικού σου. Σωστά. Λοιπόν α, με αυτή την έννοια α, εμείς παρόλα αυτά είμαστε ανοιχτοί Είναι σε όλες τις θέσεις είμαστε ανοιχτοί και στους ε, έτσι Αλλά επειδή τώρα τελευταία έχω μάθει ότι μετά την α, α, την αποκαθήλωση της εικόνας του Χαρίλαου που την είχε η κυρία Παπαρίγα στο 10 στο γραφείο του mm. γραμματέα και την είχε εκεί πέρα και έκανε μάγια κάθε πρωί να πεθάνει ο γέρος να πεθάνει ο γέρος, να πεθάνει ο γέρος δυο, mm. μου, έχει βάλει τη δική μου και τώρα λέει να πεθάνει ο νέος <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Και μια κούκλα με κέρι από κάτω βουντούν και καρφίτσες λοιπόν, Άρα ξέρετε που πήγε διακοπές η ναι. κυρία Παπαρίγας Δεν ξέρω. νομίζω δηλαδή ότι <laughs> θα επιτρέψει η <laughs> Βεστιλιάν την Κανέλη Γιατί στο σε κανένα να έρθει, σε άλλον να έρθει εδώ Την κατάρα θα πει ο... Την κατάρα της μάνας να έχεις Παρεπιπτόντος ε, στο ραδιό 9 είχαμε κάνει τα δύνατα δυνατά να παρεμβερθεί κάποιος στο στέλεγος ας πούμε. Mm. Ε, να παρέμβει από κάποιος στέλεγος του, του, του ΚΚΕ, κανένας δεν δέχτηκε ποτέ έγινε μεγάλη προσπάθεια η ίδια η κυρία Παπαλία να έρθει να την παραδεθεί γιατί έλεγα διάφορα εγώ τότε mm. για το ΚΚΕ ούτε δέχτηκε ούτε mm. καν μπήκε θέμα mm. ε, λοιπόν οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα τέτοιο Α, μικρό, μικρό, θα το ξεπεράσουμε Λοιπόν, ε, ο, ένας άλλος φιλός μας, ο Γιάννης, μας λέει, βρέπει για το βιβλίο του Δημήτρου του Μπάτση που ανέφερε πριν, τώρα αυτό είναι ένα πρόβλημα, γι' αυτό το αναφέρω. κοστίζει ναι. λέει 50 ευρώ. Δεν ξέρω τώρα είναι τόσο ακριβό. Και... Το θέτει ως, ως θέμα Τώρα δεν ε, ξέρω που είπε ο... Γιάννη Αν εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι είναι, Νομίζω Έτσι, ότι αν θυμάμαι καλά είναι εκδόσει και Ναι είναι εκδόσει και έδρος μας το λέει Γιατί μας λέει μπορείτε λέει, να κάνετε κάποια επαφή λοιπόν, να γίνει θα προσπαθήσουμε Θα προσπαθήσουμε Να, θα προσπαθήσουμε, τιμή, να το δούμε λοιπόν. Θα προσπαθήσουμε Έτσι, να ναι. φθούμε σε κάποια επαφή Να δούμε ναι. Ναι. Γιατί Αν μην και είναι... άλλο ε, να Καταρχήν να το δώσουμε όπως αν μπορούμε το, να το, το πληρώσουμε να ναι. αυτό το βιβλίο, να το δώσουμε σε πέντε τυχερού Και σε... να πρακτές. δούμε εάν οι, οι ακροατέ τη εκπομπή, mm -hmm. ε, πηγαίνοντα α πούμε στον εκδοτικό, να πάρουν κάποια έκπτωση επάνω στη τιμή. Θα προσπαθήσουμε να το συζητήσουμε. Δεν το, το ξέρουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Ναι. Και, και, και... μα ενημερώσατε γι' αυτό, να το δούμε σαν θέμα. Ναι. Και να... Να βρούμε έναν τρόπο να το πούμε έτσι εκροατέ ώστε να πηγαίνουν στο ειδικό και να παίρνουν την έκδοση. Και έκοση. να υπάρξει κάποια έκδοση τουλάχιστον. Yeah, ναι. ναι. και να κάνουμε μια, μια έκδοση. Γιατί το βιβλίο πραγματικά αξίζει τον κόμπο. Γι' αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι από τα βιβλία που δεν πρέπει να λείπουν από τι βιβλιοθήκες. Και ιδιαίτερα τώρα που αρχίζονται και λέγονται οι παπαρούνες της ωραίας της, της, της βροχής mm -hmm. ε, περί φυσικού πλούτου, 4 εκατομμυρίων κτλ. Mm -hmm. Καλό είναι να διαβάσετε έναν πραγματικό επιστήμονα. Πώ αυτός παρουσιάζει το θέμα. Mm -hmm. Με τι Προσοχή! Mm. Με τι προσοχή στη λεπτομέρεια! Με ποιο τρόπο θέτει το ζήτημα. Και δεν βγαίνει και λέει παπαρούνες. Τρία πουλάκια κάθονται. Και δεν πουλάει mm. τα κρατικά λαχία στον ΟΠΑΠ. Άντε και, και αυτό. Αυτό. Που, το, που το βάζει αυτό. Μέγα με, με, κέρδος το... Λοιπόν, ο ΟΠΑΠ πήρε τα κρατικά λαχεία. Είναι ένα... ξέρω εγώ. Ε, ε, Σαμαράς. Πολιτική. <χει> <χει> <χει> <χει> ή, ή μάλλον είναι, ή, το με πάποιο θα το πάρει όμως. Α, εκεί είναι το θέμα. Ο, ο, ο, ο παππού θα, θα μαζεύει διάφορα. Ο, μπράβο, για για τα να τα... το πάρει κάποιος. Παιδιά, ναι το ζήτημα δεν Μήπως είναι αυτό. Μήπως το πάρει αυτός που τον έχει από πίσω από την κητρίνα. Εξήλικω. Λέω πως. Ποιο θα έρθει τώρα. Ξέρει οι άνθρωποι θα έρθουν. Τον κάνω στα βαλικάρια. Τον κάνω στα κοιτάξτε να δείτε. Μια συμβουλή. Γιατί η νύφη είναι ο παππού. Ό,τι προλάβετε, προλάβετε πάρτε. Γιατί σε κανένα τρίπνο δεν σας βλέπω καλά. <laughs> ό,τι προλάβετε να πάρετε, πάρτε το τώρα. Και αν το έχουνε πάρει, θα το πάρουμε πίσω. Θέλω να πω δηλαδή, ότι οικονομήσατε, οικονομήσατε. Ως ναι, Νούπο τελειώνει η ιστορία. Τέλος. Η θεωρία λύγη. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> η επανάσταση ξέρει από πού θα, ναι, ναι, θα έρθει. Από πού θα έρθει. Από τους του Πασόκ. του Πασόκ. Από τους υπαλλήλους. μήνες. Το Εμένα θα πεις. Λοιπόν. Εμείς θα μπει εμεί του κάναμε, κάναμε χρυσού <laughs> να, να πάμε στα δύο να κάνουμε την εκπομπή αλφέψω μέσα από τα γραφεία του Πασό. Ναι. Εκεί παραπείτε το ήταν υποκατάληψη από τους εργαζόμενου, ναι. διεκδικώντα και μόλις το είπαμε αυτό mm -hmm. έτρεξε ο βέβαιο ο Σπυρόπουλος, και του έδωσε έναν <laughs> ναι, αντίστοιχο. <αυτό. laughs> για να τους χιάσει. Να μην γίνει κανεί όχι στο έγι. Αυτή είναι τα απίστευτα. και βίντεο ανεφτοί μετά και μιλάνε για διάφορα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν απλοφούν 10 μήνε. Mm -hmm βγάλανε μια πολύ ωραία ανακοίνωση, που λέει «πουλήστε τα, τις βίλες και τα κότερά σα να μας ε, πληρώσετε». Βάλι ούτε το. τους ε, απολύουν, για να μπορούν να πάνε στο Ταμείο Ανεργίας να δουν τι θα κάνουν, είναι αχμάλωτοι δέκα μήνες. Ούτε τους απολύουν, ούτε τα χρήματα τους παίρνουν, τους δίνουν κάτι έναντι. 500 ευρώ, λέει, στο το 2012 πήραν μόλις 500 ευρώ έναντι για τους μισθούς Ιανουαρίου και Φεβρουα, Φεβρουαρίου. Το δώρο Πάσχα του Πάσχα και το επίδομα δίαισδε διότι αυτά όπως γνωρίζουν. Κλείστε τα γραφεία, παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, και λέω, ναι το. γαμότο. Κλείστε τα γραφεία. Κάθεστε εσείς εκεί πέρα και κάντε την κατάληψη στα γραφεία. Βγάλετε και, και πέντε άπλικα που έχετε στη φόρα. Δημιουργείτε... Ε, Συνόμενο, ο Σπυρόφουλος, από ό,τι θυμάμαι την εποχή εκείνη που τους έδωσε έναντι, έκανε δεξιώσεις για την κόρ, το γιο του δεν ότι είναι πάντρεψε, ο άνθρωπος, mm -hmm. και καλά έκανε το πάντευσε, με κόστος όσο ήταν το μισθολόγιο των εργαζομένων. Κάτσε μισό λεπτό ρε παιδιά. Δηλαδή κάμιν τρελαθούμε τώρα τελείως. Παιδιά είναι φοβερό να δηλώνεται α πούμε γιατί λένε εδώ στη δήλωσή τους που έχουν βγάλει στην ανακοίνωση δηλώνουμε ότι η τρομοκρατία που ασκούμε με, με ισοτήρες του κόμματος ώστε να κάτσουμε στα αυγά μας γιατί δηλαδή θα πάρουν δεν θα τους βγει σε καλό. Τα κοστολόγια εκείνα <σχει> που λέγεται εγώ το Σπιρόπουλο γιατί και τότε ήταν διοικητής του ΟΙΚΑ. Του ΟΙΚΑ <σχει> <σχει> που χρεοκόπησε. Του ΟΙΚΑ που για να πληρώνει <σχει> εργαζόμενους <σχει> και να πληρώνει συντάξεις. Αυτό ο διοικητή. Ναι. Έτσι. Και ήταν ταυτόχρονα και ταμεία στο... που ήταν υποχρεωμένο να πληρώσουν του εργαζόμενου. Την ίδια εποχή που κάνανε βεγκαίρε εκατομμυρίων α πούμε, όσο ήταν το μισθολόγιο των εργαζομένων που είχαν εκεί ναι, πέρα. Κοίταξε την μπάνκα στον αέρα και στο Ουταϊκά και στο Πασόκ. Είδαμε. Ναι, εκεί το κοιτάμε τον κύριο. Το κοιτάμε τον κύριο. Αυτό το κοιτάμε. Όσο, όσο το κοιτάμε βέβαια. Πάρτε παιδιά το, το, τα γραφεία στα χέρια. Κλειδώστε με αμπάρε. Μπορεί να το πούμε πολύ απλά και αν θέλετε βοήθεια εδώ είμαστε. Και αρχίστε και μοιράστε έγγραφα. Που και το βγάλετε είναι. από του υπολογιστέ. άλλοστε, τι προοπτική υπάρχει. Μ. Υπάρχει προοπτική να σα πληρώσουν. Ούτε στον αιώνα τον άπαντα δεν υπάρχει. Είλεντε. Είναι δυνατόν. Αφού αυτοί παίρνουν. Πλη... Καταρχήν ξέρει. Αντί δεν πληρώσουν 10 μήνε παιδί μου. Δεν είναι ένα και δύο. Όταν αρχίζει και βλέπει ότι συσσωρεύεται τόσο χρέο. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρει τα χρήματά σου. Και εγώ απευθύνομαι σε όλου του εργαζόμενου που κάθονται σε κάτι εταιρείε. Δεν μιλάω για το Πασόκ. Ιδιωτικέ εταιρείε. Και έχουν 7-8 μήνε και πιστεύουν ότι κάτι θα πάρουν σε καμία πτώχευση θα πάει αυτό ε, ναι, έτσι και δεν θα... θα πάρει δάχνη από όλους τώρα θα τους πάρεις στο άρθρο 99 και τελείωσε το ΠΑΣΟΚ, δεν χρειάζεται κανένα άρθρο 99 γιατί ως φορέας είναι αρρύθμιστος από τον νόμο Άρα, Τι σημαίνει ναι, αυτό μπράβο. σημαίνει ότι κάπου του κουστάδι δεν μπορεί να κυνηγείς κανένας κα... δηλαδή όταν είναι απαταιώνες α πούμε σε αυτού τους τους του γιατί πόσοι γίνεται όλοι τους, όλα αυτά τα κομματικά στελέχη έτσι του πασόλ παίρνουν κάτι αμοιβάρες Τρελές, mm -hmm. τρελές. Mm -hmm. Ούτε στελέχη πολυεθνικών δεν τα παίρνουν τα λεφτά Όταν είσαι διευθυντή κόμματο α πούμε παίρνει από 5 έως 10 χιλιάρικα. Δηλαδή από πού και ω πού ρε φίλε. Σιγά. Σιγά. Ανηδίκαιο τη πολιτική έλεγα μόνο. Δηλαδή έλεος. Ο βασικός και πολύ σου πέφτει. Και έχουν εκεί τον κοσμάκι ύλωτε α πούμε και δουλεύουν από το πέμπτο βράδυ. Αλλά... Ε, ρε, παιδιά κάν να κάνουμε μια επικοινωνία. Να ξανακάνουμε yeah, oh, αυτό που με την εκπομπία βέβαια. Ενδυασόμενο. Να δούμε, παιδί, ε, παιδί μου, ναι. Και αν το πούμε εδώ, να του το προτείνουμε. Εμεί yeah. είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και εκπομπή μέσα από τα γραφεία του το, πασότου. Ε, εάν παιδί. το κάνουμε αυτό, σημαίνει ότι η πόλη μου υπάρχει μέχρι στου αδερφού. Να δει τον Βενιζέλο από κάτω να χτυπάει τι πόρτε. <laughs> Ποιο είναι αυτό. Και όπω απαντάει ένα φίλο στο κουί που βάλαμε, ο Καμικαζάκη. <laughs> <laughs> Πάμε λοιπόν, στο δηλτίο ειδήσεων. Αυτό τώρα κάτι μου θυμίζει τώρα αυτό. Ο Καμικαζάκη. Έτσι με φωνάζει ο Καμικαζάκη. Ο να το το τραγαζάκι σε ψεβόνιμο το έχεις στελεί, δεν ξέρω! <Κι> Εντάξει, έχει συμφερόντα, μα ποιος δεν έχει Και πάνω απ' όλα θηλιά που τρέχει Μα μόλον ότι έχεις τα πάντα, σου λείπουν όλα Και κυνηγάς τα πάντα, και άλλα, όμως ρευλάκα κοίτα εσύ και ομοίησου που έχετε φτάσει αυτόν τον κόσμο γιατί η απορία μας καταδιώκει τι άλλο θέλεις και τις καταγειρεύεις Όταν πατάς το κοκκινό κουμπί πολεμοί κι άλλα Με μια υπογραφή ανθρώπους ρίχνει στην κρεμάλα Τα δάκρυα μια στάλα Σου φαίνονται κι εσύ πιο πολλά Και κάπου πεθαίνουν άνθρωποι και όπως και εσύ έτσι και οι άλλοι από το συνάφι σου Απλά κοιτάται και λέτε εσωτερικά εντάξει κοιτά δεν μπορώ να κάνω κάτι Να διαφάνω διαφορετικός μ' πώς Και τότε πώς θα μετέχετε Το σύστημα και το δικό μου κόμμα Πώς θα πετύχω Μα πόσο μικρός Ζήσε να μην κοίτας στο γενικό καλό Να μην προσπαθήσεις το γι' αυτό σε αυτά τα ιερά μάτια Τι απορίες αφήνεις Όταν την πρώτη ώρα του σπιτιού σου πίσω την πόρτα κλείνεις <Στονινικός> <συσπίδι> Το πολιτικό σύστημα <συσπίδι> Να περάσει για να φτάσει στο μεγάλο βασιλιά στα μάτα πια και κοίτα γύρω σου ε τούτο το μεγάλο μας καμβά αξίζει αλήθεια και πόσο αξίζει η αλήθεια Μήπω θεωρείς πως οι άνθρωποι που απ' τα δέντρα κρεμιούνται είναι καρποί ή μήπω θα ρεις πως όλα μαζί σου θα τα πάρεις έλα σοβαρέψου μα σοβαρολογεί. κρύβεσαι πίσω από μια δημοκρατία που είναι χρεοκρατία λαός είναι που κουέπασον και νέα δημοκρατία δεν μα εκφράζεται εμά με την καμία εμείς κοιτάμε τώρα προς την ουτοπία Κι όμως μας φυγαδεύει σ' αξιολογατοπία και όχι σ' αυτή τη γαμημένη δικιά σας γελιογραφία Και ζούμε όλοι μία μαύρη κωμόδια Και θα τελειώσει χωρίς αστεία Καθημέρι να αναρωτιέμαι Με το ξεπούλυμα σας πως αντέχω και κράτηέμαι Αναλαμάντε κύριε πρόεδρε την προεδρία της ελληνικής δημοκρατίας Για μία πενταετία που θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξ η Ευρωπαϊκή Ενωποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνδίκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν, χάρη της ειρήνης και της επιμερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταπολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθη η δημοκρατία θα συνεντήσει προκλήσει και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενε νέε μορφέ διακυβέρνηση. Λοιπόν, ο δω... ο Νίκο Σουγκάρη, Ναι Το ράζα έτσι για να το πούμε. Ε, νομίζω ότι αυτοί που ακούνε hip hop, ε, περισσότερο νέοι άνθρωποι, γνωρίζουν το συγκεκριμένο συμπληρώτημα. Μάλλον. Έτσι. <laughs> Από αυτούς το γνωρίζουν. Ε, εγώ το μαθαίνω τώρα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτά τα κομμάτια που έχει πένει εδώ. Είναι πολύ ωραία δουλειά, πολύ προσεγμένη δουλειά και πολύ επίκαιρη δουλειά και μου αρέσει έτσι Ξέρεις, όταν βλέπω προβληματισμένους νέους ανθρώπους σε τέτοιο επίπεδο ε, θα διαβάσω τώρα κάτι λέει ακούγοντας το φοβερό Καμικαζάκης θυμήθηκα ένα σύνθημα που κάρασα την εποχή των εκλογών, το στήλε ένας φίλος Εκρατής. όλοι οι δοσίλογοι στη φυλακή θα πάν, τη χώρα σας θα κάνουμε εμείς Καζακιστάν σήμερα έχουμε κέρφι το είπα θα ήρθα δόση. τι δόση πήραμε ήρθα δόση και είναι όλοι πάνε όλοι στα ουράνια λοιπόν ε, mm, αύριο στις δεκαιριότητα φίλε Μανώλη δεν μας έχεις ακούσει από την αρχή διότι βεβαίως έχουμε πει για τις συγκέντρους στη Θήβα Άτσι, αύριο στι 7 στο εστιατόριο σε μέλη. Ένετε το 2015. Θα προσπαθήσω να το πω λοιπόν. και από τον κύριο Παπαδάκη αύριο στι 10 η ώρα που θα είναι. Α, αύριο το πρωί θα είσαι στο το πρωί λοιπόν, Κατά τι 10 ε? να, θα, θα είσαι Παπαδάκη. στο Γιώργο Παπαδάκη στην πρωινή εκπομπή. Λοιπόν, άρα. Ε, θέλω να μου πει λίγο. Πήραμε τα χρήματα. Ωραία. Ναι. Πήραμε. Το είπαμε πριν. Ένα ναι. χαρτί πήραμε. Τράπεζε τα Όπω λέγαμε. Πριν αυτά τα λέμε εκτό μικροφόνου, έτσι θα δώσω ένα περίγραμμα. Σήμερα στο Eurogroup που είχαν είναι η πρωτοκλασάτη και είναι ω τουρνάδα απ' έξω. Οπότε λένε πάλι αυτό το ο Ζήτουλας, δώστε το χαρτί να φύγει από τα Το χαρακτηριστικό του Μπακαλό Γερό. Ναι, ναι, και αυτό το χαρτί, βέβαια, εντάξει. Του πήγε τι όλα να κάνει, πάντα του έχει πάει και το φορολογικό. Τα πάντα αφού έκανε και δήλωσε όλος, Έκλαιγε όταν ο Σόρμπλε τον άλλασε. Όχι δεν θα το ξανακάνω. Όχι φάλακα. παιδί μου τι πολιτικούς έχεις εκπροσώπους. Και μετά σου μιλάνε για τολμούν και μιλάνε για το εθνικό συμφέρον. αυτοί. Ε, μαζί με τη δόση μας έρχονται και οι ελεκτικέ εταιρείε λέει να λαμβάνουν επιτροπές της τράπεζας ξέραμε ότι θα μπουν επιτροπές της Βεβαίως. τράπεζας το χειρότερο απ' όλα δεν είναι όμως αυτό Α, πες γράφω. το, να το πούμε, πάει, ναι. ε, απλά να πω ότι τελικά σύμφωνα με πληροφορίες ε, έτσι, ε, ε, ειδησιογραφικές ότι ε, μεγάλες ελεκτικέ εταιρείε θα είναι αυτέ που θα αναλάβουν το ρόλο του επιτρόπου έτσι μέσα στι επόμενε εβδομάδε μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχει γίνει Εκλήβως. αυτό ε, γύρω στα 15 άτομα ε, θα είναι η Επίτροπη Παρακολούθησης ε, είναι η τρίτη φορά που μπαίνουν ελεκτές επίτροποι μάλλον mm -hmm. στις τράπεζε, την εποχή το λογοσκούφι είχαμε την πρώτη φορά το ότι δεν μπαίνει το κράτος όχι ποτέ και όχι ο ισαγγελέα. Λοιπόν δεν παίρνει το κράτος Δηλαδή θέλω να πω μη μασάτε όταν ακούτε Ότι θα πούνε οι επίτροποι στις τράπεζες Ότι θα είναι υπέρ σας Ότι είναι υπέρ του εθνικού συμφέροντο Θα σας πω εγώ το θα σας πω, Για πες μας τώρα λοιπόν ότι ετοιμάζουμε Λοιπόν θα φτιάξω κατά πάσα πιθανότητα μια bad bank Δηλαδή μια ε, τράπεζα η οποία θα φορτωθεί όλο το σκληρό όλο το πόσο να αναπτύξουν τα δώρα του ενεργητικού και θα κάνουν τα φιλέτα ώστε να μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν. Πώ θα ιδιωτικοποιηθούν τα φιλέτα. Ναι. Οι ιδιωτικέ είναι τράπεζε έτσι αλλιώ. Ναι. Θα, θα διεκλοποιηθούν τα φιλέτα. Ναι. Και εκείνα τα φιλέτα που δεν έχουν διεκλοποιηθεί. Έχ, μέχρι τώρα ξέρουμε σίγουρα ότι έχουν διεκλοποιηθεί τα εκείνα δάνεια. Και έτσι όποιο έχει πάρει δάνειο ή αδικία mm -hmm. την έχει πατήσει, έχει διεκλοποιηθεί. Με αυτόν τον τρόπο οι τράπεζε Βγάζανε έξω τα δικά τους λεφτά. <laughs> ναι. Λοιπόν <laughs> όχι <laughs> και άλλο Α, Κι άλλο ιστορία Λοιπόν Η μεγάλη μανία των τραπεζιτών σήμερα Ήταν να απολάβουν να την τλοποιήσουν ναι. Δύο πράγματα mm -hmm. Τα λεγόμενα καταναλωτικά δάνεια Τα οποία δεν έχουν προσημείωση ναι. Οπότε ήταν πρόβλημα Στο να μπορούν να τα τλοποιήσουν Και ψάχνουν να βρουν τρόπο να τα τλοποιήσουν Για να βγάλουν έξω mm -hmm. Και δεύτερον τις καταθέσεις Εντάξει, λοιπόν, και τώρα έρχονται οι μάγκες απ' έξω mm -hmm. και σου λένε, αυτά τα παίρνουμε εμείς. Καταλωτικά και τις καταθέσεις. Ναι, τα παίρνουμε εμείς, σου λέει. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα θα περάσουν στη διαχείριση άλλων τραπεζών στο εξωτερικό. Ήδη, όπως ομολόγησε ο κύριος Όλιέν, mm. μόλις mm. νομίζω χθες ή προχθές, σε περώτηση του κύριου Χουντή στην Ευρωβουλή, mm. ομολόγησε ότι, ότι συντάσσεται συντάσσεται κατάσταση να. καταθετών και καταθέσεων στην Ελλάδα όπου θα συγκεντρωθούν στα ευρωπαϊκά όργανα γιατί αράγει Είναι αυτό. εγώ αν είχα να. κατάθεση να. σε ελληνική τράπεζα σε εγχώρια τράπεζα να. σε εγχώρια όχι ελληνική να. σε εγχώρια τράπεζα τώρα θα την έπαιρνα μέχρι να πεις πιτς πού να την πάω βρε Δημήτρη είναι το ερώτημα του καημένου θα πω, πρόσεξε. Στη προτάχα, μου, πρόσεξε Στην Κύπρο Τάχα πρέπει να τα πάρω Θα ξέρω, ξέρω. να πα... Μα έτσι είναι η τι να κάνω τα ναι, παιδιά Ναι, αλλά ξέρεσε, σου λέει λοιπόν... τι να κάνω Ο παππούς μου ναι. Όποτε φύλεγε κάποια χρήματα ναι. λοιπόν, τα σε ένα παλιό διαλυμένο τσαντάκι mm -hmm. τσαντα... Ναι, ένα παλιό διαλυμένο τσαντάκι <laughs> μέσα στον κομμό mm. Κομμός είναι το έξω Ε, ξέρουν όλοι το, λοιπόν, το παππού, λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ναι Λοιπόν, εκεί πέρα, γιατί αυτό mm διότι αν έμπρεπε κάποιος κλωτς και άνοιγε, στο παλιό τραντάκι θα ψάχνε, όχι. Mm. Και το είχε εκεί. Mm. Το ήξερε μόνο mm. ο ίδιος mm -hmm. και ο πρωτότοκος εγγονός. Κάνε ένας άλλος από την οικογένεια. Φανταστείτε ποιος είναι ο πρωτότοκος εγγονός, <laughs> όπως ναι. σας λέω. Λοιπόν, <laughs> ναι. κατάλαβα, κανένας άλλος από την οικογένεια. Λοιπόν, νομίζω, νομίζω, νομίζω ότι υπάρχει. Και επειδή βλέπω να πληθαίνουν οι γλάστρες στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών, Παιδιά δεν το παρατηρώ μόνο εγώ που κυκλοφορώ. <συκλή> το παρατηρούν <οι> κι άλλοι. <συκλή> λοιπόν, <συκλή> και κάτω από τη γλαδιόλα. Και <συκλή> κάτω από τη γλαδιόλα είναι εύκολο να το βρει. Βρει τον είναι πιο μεσημέρι τον κόσμο. παιδιά, <συκλή> και κάνει σε αυτό δηλαδή. Έχουν και δουλειά τα απολία τα φυτόρια αλλά ναι δεν, δεν είναι καλή κρυψώνα τέλο πάντων πάντω υπάρχει και η διέξοδο τη θηρίδα μην mm. ακούτε του λοπολίτε τραπεζίτε που σα λένε Ό, ότι, ότι η λέει άλλο αυτό αυτό είναι μια άλλη ιστορία yeah. δεν ξέρω αν έχουν γίνει αν αυτό το πράγμα τουλάχιστον πάντως... yeah. πριν μήνες, ναι. το θα κάνει εγώ σήμερα πάντω αυτοί που σα λένε mm. και ιδιαίτερα δεν είναι τραπεζίτε mm. που σα λένε δεν είναι ασφαλή η θηρίδα ah, ναι. είναι εξαπάτηση Κλασική εξαπάτηση, ναι. δεν υπάρχει τίποτα πιο ασφαλές από μια τελικά. Ακόμα και να εγκρεμιστεί η Τράπεζα, ναι. θα σε καλέσουν να πας και θα πάρεις στα υλικά, αυτά που είσαι στην ΔΕΗ θα φύγει. Έλεγανε, επειδή σε τη συζήτηση κάνει πριν από ένα χρόνο με τραπεζή, γι' αυτό τώρα μου κάνει τύπο σου και λέει και τι κοίταξε φρέ, παιδί μου. Επειδή όλα είναι ρευτά και όλα αλλάζει. Είναι πατένωα. Ε, ε, ε, δεν θα το είπε μόνο σε μένα, αυτό θεωρώ. Να ναι, είναι ένα πατρίμονα, όποιο σα Μπορεί, είναι unfairς, θα... Η θερίδα δεν είναι ασφαλές είναι yeah. ό ,τι πιο ασφαλές υπάρχει στο τραπέζικό σύστημα Γιατί μπορεί να σε υποχρεώνει να βγει ένα νόμο, με να πας να ανοίξει τη θερίδα και να είναι και κάποιο εκπρόσωπο εκεί τη και και να σου κρατάει κάποιο φόρο ή Αυτό το πράγμα δεν το Αν φτάσουμε σε εκεί, εκεί είναι ότι πιο ασφαλέ υπάρχει σαφέστατα γιατί σα το λέει ο τραπεζίτη αυτό γιατί δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό που πάντα να πάρει στη θηρίδα με εξαίρεση αυτό που πληρώνει στο σε αιτήσια βάση για τη δίωξη για τη αστεία λοιπόν προκειμένου να στο λελατίσει ο τραπεζίτη καλύτερα να το βάλει σε θηρίδα λοιπόν είναι ότι πιο ασφαλέ για επειδή ρωτάνε και επειδή δεν μπορεί δεν νοείται να βάλει χέρι κάποιος με εξαίρεση, εντολή εισαγγελέα, που α, και πάλι πρέπει να έχει ισχυρά στοιχεία ότι κρύβουν προϊόντα εγκλήματος εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, για να γίνει αυτό το πράγμα και αυτό γίνεται πάντα παρουσία του Ιωχνίδη. Λοιπόν, οι τραπεζίτε πάντα ήταν όνειρό τους να βάλουν χέρι στις σίδηδες. Όνειρό του ήταν γι' αυτό και πιέζανε από την εποχή του Καραμαλή, του Εθνάρχου. Ναι πιέζανε να μειωθεί ο χρόνο που λέει ότι δεν πειράζονται οι θηρίδε. Ήταν 70 χρόνια, θέλω να το κατεβάσω στα 30 κλπ. Και ο λόγο ήταν απλό. Στην κατεύθυνση του εγώ, ξαφνικά η Ιωνική, θυμάμαι τότε, τράπεζα, ξαφνικά βρέθηκε με κάποια εκατομμύρια χρυσό στα χέρια, out of the blue. Mm -hmm. Λοιπόν, ήταν πολύ απλό. Είχε θηρίδε ήταν οι από το Μεσοπόλεμο. Mm -hmm. με λα... Μεσολάβησε ο πόλεμο. Χαθήκανε οι οικογένειε αυτέ που είχαν θηρίδες, οι ιδιωτέ του το θητό, και ήταν κάποιες που δεν είχαν καμία κίνηση για όλα αυτά τα χρόνια και βάλανε χέρι και μετά βάλανε την κυβέρνηση ε, του Παπαδρέου να τους, κατω, να τους κατοχυρώσει ότι επειδή βάλανε χέρι δεν θα έχουν ένα πρόβλημα ναι. Πες μου λίγο ε, γιατί εγώ ξέρω δεν τα πιάνω και με την πρώτη ξανά πες μου τίτλοποίηση κατάθεση τι σημαίνει γιατί κατά το τίτλοποίηση στεγαστικού δανείου ξέρουμε τι σημαίνει είδαμε δηλαδή τα λοιπά σου λέω άλλος τι ση, δηλαδή θα μου επιλοποιήσουν την κατάθεση. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για μένα. Σημαίνει, σημαίνει στην πράξη ότι θα δεσμευτεί η κατάθεσή σου ναι. για ένα συγκεκριμένο ποσό που εξασφαλίζει την απόδοση την οποία έχουν διπλοποιήσει, του έχει διπλοποιήσει η τράπεζα. Η τράπεζα τι αποδεί. Τι διπλοποιεί. Τη δυνατότητα απόδοσης. Ναι. Το επιτόκιο. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένα ποσό μόνιμο μέσα στην κατάθεση για που εξασφαλίζει αυτή την απόδοση. Ναι για αυτόν που θα αποδεχτεί τον τίτλο έτσι ναι. λοιπόν άρα δεν μπορεί να πάρεις εσύ δεν μπορεί να πάρεις πάρει, πάρει εσύ την κατάσταση σου σου που κυβερνάει σε 9-10 δεν είναι δεδομένο για μία-μία η μία κατάσταση κάνουν ένα pool καταθέσεων δηλαδή όπως λέγεται μια, ε, ένα σύνολο αριθμό καταθέσεων mm -hmm. ώστε με βάση αυτό να φτιαχτεί ο τίτλος mm -hmm. και δεν βάζουν όλο το ποσό βάζουν ένα, ένα μεγάλο ποσό ώστε να υπάρχει ένα ποσό περίπου τη τάξης του 10 με 20% να μπορεί να παίξουν αυτοί εγώ μπορεί δηλαδή να έχω 10.000 ευρώ σε μια κατάθεση η οποία έχει τετλοποιηθεί ε, και ναι. αύριο να πάω να θέλουν να αντισυκώσω τα 10.000 ναι, ναι, ναι. και να μην μπορώ ε, Ναι, ναι, Και να σου πούμε ότι ναι, αντίστοιχος Δυστυχώς για κάποιο λόγο που θα μου ναι, πούνε αυτή ναι. ελάτε μετά για από τρει μήνες! Γι' αυτό άλλως όχι ούτε καν τρει μήνες. Θα σου πούνε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο ναι. δεν μπορεί να γι' αυτό, αυτό κιόλα υπάρχει απόφαση του, του Ποβόπουλου mm. που ζητάει φορολογική ενημερότητα, ναι. ασφαλιστική ενημερότητα, δήλωση από εργοδότη κτλ. Ναι. για να μπορέσει να κάνει μια σοβαρή ανάληψη ναι. ή αντίστοιχα να μπορεί να σηκώσει λεφτά που έχει καταθέσει. Για παράδειγμα, μια επιταγή η οποία μετά το βάλε, ας πούμε, θέλεις να, να, να, να, να την πάρεις πίσω. Mm -hmm. Σου έχουν βάλει τέτοιες δικλείες ασφαλείας. Ο λόγος απλώς. Προετοιμάζου το έλαβος ώστε να τυπλοποιηθεί η κατάθεση mm -hmm. και να μην μπορείς να σηκώσεις ένα, από ένα συγκεκριμένο πόσο και πάνω. Και επειδή τώρα τα δύο τρια των ανθρώπων έχουν εκκρεμότητε και φορολογικέ και ασφαλιστικέ, και με τώρα βέβαια δεν αυξάνονται αυτά. Φυσικά. Έτσι? Ειδικά είναι σε ελευθερία επαγγελματία. Και έχουν βάλει και το ζήτημα τη ασφαλιστική και όλα αυτά. Επειδή σε ελευθερία επαγγελματία, εγώ δεν ξέρω κανέναν ελευθερία επαγγελματία που πληρώνει τον ΟΑΕ. Καλά είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Έτσι. άρα λοιπόν, σου λέω ο άλλο που να το σκώσει. Μέχρι τώρα. Σου κάνανε την εξή βρωμοδουλειά. Mm -hmm. Σου λέγανε δεν το έχω, έλα σε τρει μέρε, έλα σε πέντε μέρε, έλα σε δέκα μέρε. Mm -hmm. Αυτό όμω δεν μπορούσε να αναχαιτήσει τη ροή των καταθέσεων που, που τα πέρανε ο κόσμο και τότε τα έπαιρνε όχι τόσο για να τα βγάλει έξω, τα έπαιρνε για να μπορεί να επιβιώσει. Θα mm έτοιμα -hmm. τα ροή. Mm -hmm. Λοιπόν τώρα του κάνουν αυτή τη βρωμιά. Τη βρωμιά. Και, κάνουν, και θα σου πω να α πούμε ότι με εντολή τη Ευρωπαϊκή Αρχή mm -hmm ή με εντολή του ελεκτή δεν μπορεί να σηκώσει τα λεφτά σου <σταχημαντάσεις> γι' αυτό δεν θα αν είχα εγώ εγώ δεν προτρέπω κανέναν προσέξτε ε, δεν δε προτρέπω δε κανέναν εγώ λέω ότι θα έκανα εγώ ο ίδιο προσωπικά ναι. εάν είχα καταθέσει mm -hmm. θα τι έπαιρνα αυτή τη στιγμή mm -hmm. πριν εγκατασταθούν οι ελεκτέ mm -hmm. και πριν οτιδήποτε άλλο mm -hmm. θα γίνει λέει ε, έχει νόημα να το αναφέρουμε ότι αυτό που βασίστηκε ότι από το 2014 θα ισχύσει η τραπεζική εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ναι, βεβαίω. Αφού το έχουν αποφασίσει αυτό. Ναι, θέλω να πω ότι πάμε. βέβαια και, και μαζεύουμε τα στοιχεία. Βλέπω ότι η, η Βρετανία, η Σουηδία και η Τσεχία κατέστησαν σαφέ ότι δεν επιθυμούν και δεν θα συμμετάσχουν σε αυτό το μηχανισμό. Ε, τώρα για τι άλλε χώρε ε, δεν ξέρω. Πάντω η Βρετανία είναι σίγουρο να θα συμμετάσχει. Ναι. Καλά, και μάλιστα έχει, κάνει και, δήλωση, με, έχει Έτσι... κάνει και δήλωση. Έχει κάνει και δήλωση. Που α, ο Υπουργό Οικονομικών τη αλλά και ο Πρόεδρο, ο διοικητή μάλλον τη Τραμπέζα Αγγλία, mm -hmm. έχει πει ότι εμεί μπορούμε να επιβιώσουμε και χωρί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γίνεται Πουστούμε, πολύ έντονη συζήτηση και πλέον. Και με ότι το O'Connor στο τελευταίο βγήκε με ακριβώ αυτόν τον τίτλο, mm -hmm. τι θα συμβεί, το ξεκινήσαμε. Ε, Συζητάγαμε τι θα συμβεί στο Ευρώ αν φύγει η Ελλάδα, mm -hmm. το ξεκινήσαμε mm -hmm. το άλλο mm -hmm. βιολί. Mm -hmm. Τι θα γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν φύγει η Βρετανία, mm -hmm. είναι υπακμόν. Αυτό λέω, ότι στη Βρετανία γίνονται πράγματα πολύ σημαντικά και η Βρετανία είναι για να κλείσει την πόρτα. Βεβαίω, γιατί δεν είναι ρισκάρει να θέσει υπό ευρωπαϊκό έλεγχο, διγερμανικό, <συμή> ε, τη δική της χρηματογορά. Για αυτό το κάνει, ο τον κόσμο της. <συμή> Όχι βέβαια, δεν είπα, απλά θέλω να πω ότι θέλει να εξασφαλίσει, έχει άλλα συμφέροντα. Βεβαίω. Ξεκάθαρα αυτό. αυτά. Κοιτάξτε αυτή τη στιγμή <συμή> την αγορά των λεγόμενων παραγόγων την, την ελέγχει το έχει το πάνω από το 45% της παγκόσμιας αγοράς, το λέει τον Δεν θα πάνε την παραδόση στην κυρία Μέρκελ αυτό, mm -hmm. εδώ θα mm -hmm. το παραδόνει στον Ομπάμα, για τα ζητήματα αυτά συγκλούνται με τον Ομπάμα, mm -hmm. οι τραπεζίτες του ΣΥΤΗ, mm -hmm. λοιπόν, όχι για κάναν λόγο, μάλιστα ο κύριος Κάμερον αυτό είπε, δεν θα σας παραδώσω εγώ το Σίτη, τα τακτυλία του ΣΥΤΗ, όταν πήγε το θέμα. Mm -hmm. Mm -hmm. Ναι. Αυτό του είπε. Ναι. Το δηλώσε καθαρά και το γράφαν όλε από το οι Times του Λονδίνου, οι Βρετανικέ Εφημερίδε, τη δηλώση την είχαν από το Σέμπλερ. Mm -hmm. Ήταν ακριβώ ο εργάτης παράδοση για τα κληλία του City. Mm -hmm. Γιατί η τελευταία πηγή δύναμη που έχει ο Βρετανικό εμπειριαλισμό, ο Βρετανικό Λέων, είναι το City. Mm. Δεν του έχει μείνει τίποτα άλλο, ξεροδιασμένο είναι. Mm. Υπάρχει μια σημαντική ξέρεις από Έλληνε, γνωρίζω, οι οποίοι πάνε στο Λονδίνο και καταθέτουν τα χρήματά του. Το ξέρω γιατί το, το, το, το ο... είναι... άνοιξε, το για το τελευταίο και άνοιξε μάλιστα αυτό. και στο site υπάρχει πλέον ελληνικό με Έλληνε που ζουν στο Λονδίνο δηλαδή και τα λοιπά θέλω να πω ελληνόφωνο τμήμα δεν χρειάζεται να γίνεται με στα ναι, ναι, ναι, ναι. και σημαίνει κάτι το ότι του τελευταίου μήνε νομίζω εδώ και ένα χρόνο ίσω λιγότερο από χρόνο λειτουργεί αυτό Λαλώστε, που σημαίνει ότι υπάρχει σημαντική φοράνωσο εκεί, εκεί προσεκτική εκροή κεφαλαίο στο Λονδίνο. Κοιτάξτε τώρα δύο πληροφορίε οι οποίε είναι <laughs> λοιπόν, πρώτον, οι γερμανικές πολυεθνικές στην Ελλάδα, οι εντολές που δίνουν στους οικονομικούς διευθυντές, είναι τα ευστά διαθέσιμα κατευθείαν σε Βρετανικές τράπεζες. Mm. Εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Από τότε που έχει προκύψει το μεγάλο πρόβλημα της κρίσης. Και συνεχίζω να το κάνω. Ανάμεσα σε αυτές τις πολυεθνικές, είναι και η Deutsche Telekom που σε μεγάλο βαθμό είναι και στο κράτο, δηλαδή σε κρατικέ και σε κρατικού ενδιαφέροντος επιχειρήσει. Δηλαδή οι Γερμανοί στέλνουν τα λεφτά του. Ε, κομμάτια, έχουν, δώσει, τις έχουν δώσει. στον όμιλο ούτε στους στου οικονομικού διευθυντέ ναι. να βγάζουν παρεφτά ναι. στι Βρετανικέ τράπεζε. Ούτε καν σε τράπεζε Σε Βρετανικέ τράπεζε. Ναι. Λοιπόν, κάτι ναι. ναι. λοιπόν, ένα, ναι. Ο Βραγάνης, mm -hmm. και νομίζω Εμένα μου θυμίζει πάντα το μαυραγάνι, το... το αλεύρι, oh. καμία σχέση. <laughs> λοιπόν, ε, είπε το τώρα λέει, τώρα λέει, μέσα στο 13, yeah. θα υπογράψω, λέει, α, σύμβαση με την Ελβετία για φορολόγηση καταθέσεων ελληνών πολιτών στην Ελβετία. Mm -hmm. Εάν βρει έστω και μία, εμένα μου το στη μύτη, εάν υπάρξει ποτέ τέτοιου τύπου σύμβαση, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Και όχι μόνο να μου τρυπήσετε τη μύτη, θα σα πω και κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα σήμα. Σήμα, καμπανάκι. Λέει στου δικού του, μαγκέ, επειδή οι Ευρωπαίοι έχουν κάνει βουτυχτικέ στι τραπεζικέ, λίστα λαγκάτ και ιστορίε, για να πιέσουν τους ολιγάρχε εδώ, να ενδώσουν, όχι να ενδώσουν για εθνική κυριαρχία και πατριωτισμό, όχι, για το μερίδιο, στι για για για διαπραγματεύσει για το μερίδιο από τη Λευλασία, από Αυτή είναι η όλη ιστορία. Ο κύριο Σαμάρα αν διαπραγματεύεται κάτι και η συμμορία του διαπραγματεύεται μόνο το μερίδιο στα λάθηρα. Τίποτα άλλο. Λοιπόν και του δίνει καμπανάκι. Επειδή η Λίστα Λαγκάρτ έδειξε ότι και η Μέρκελ η απέτηση που βγήκαν και λένε ότι να πληρώσουν οι πλούσιοι Έλληνε αυτό τι δείχνουν. Δείχνει ότι είναι αδίστακτοι, ότι δεν του στάζουνε τίποτα, ότι θέλουν και το δικό του μερίδιο στα λάθηρα. Και έτσι οι μαϊλίδες οι βαρδινογιανέοι και όλοι, αυτοί, και όλοι αυτοί έχουν κάτι στα κρέα του λουτρού. Mm. Και βέβαια το πολιτικό απαράτ. Mm -hmm. Λοιπόν, τι λέει ο Μαυραϊγάνη. Θα έρθουμε να κάνουμε συμφωνία. Δηλαδή λέω στου δικού του πάρτε τα λεφτά σα από την Ελβετία και πηγαίντε να βάλτε τα κάπου. Mm -hmm. Τα οποία δεν μπορεί εύκολα η Λαγκάρντ, mm -hmm. η Μέρκελ κτλ. να τα βρει. Mm -hmm. Πού που, που θα τα βάλετε. Στη Βρετανία. Mm -hmm. Οι Βετανίοι δεν επιτρέπουν τέτοιου είδου ιστορίε. Το σύντα αρκετά ισχυρό. Mm -hmm και προστατευμένο. Ωστόσο, η λαγκάρτα δεν μπορεί να δει. Δεν ισχυροποιείται ιδιαίτερα όταν πα όλα αυτά τα κεφάλαια εκεί η Βρεσίδη Μητρή. Βεβαίω, ακόμη περισσότερο. Μα, κοιτάξτε να σα κάτι. Πλάκα-πλάκα. Τα στοιχεία δείχνουν mm. ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα μέσα στο 2012, έχει αυξηθεί ο κεφαλαίο προ τη Βρετανία. Mm. Εξού και η φαινομενική τη ανάκαμψη. Φαινομενική βεβαίω, mm. ε, η οικονομία τη είναι αποσαθωμένη, ενώ η κοινωνία τη είναι πολύ πολύ. Μιλάμε, θυμίζει η κοινωνία. Επι, ε, εποχής Oliver Twist. Mm. Για να μην πω, με πούμε, καλούν και ψάχνουν να Μα τα προβλήματα δόμως. στη Βρετανία είχαν ξεκινήσει πριν να έρθει η κρίση. Βεβαίω. Δηλαδή πράγματα που ζούμε εμεί εδώ στη Βρετανία δεν είχαν ζήσει νωρίτερα. Επίσης. Έτσι. Με την αποκαθίλωση του κοινωνικού κράτου και πολλά άλλα. Ναι, και μάλιστα ε, διάβαζα σήμερα ένα εκπληκτικό άθρο στο Forbes. Mm. Ξέρετε ένα περιοδικό α πούμε για πλούσιους, από πλούσιους για πλούσιους κανένας άλλο το διαβάζει, δεν είναι κανένα νόημα το διαβάζει κανένας παρά μόνο για να δεις πως σκέφτονται ας πούμε, τα, ε, τα πολύ ε, μεγάλες περιουσίες ναι. τίποτα άλλο. Ναι. Λοιπόν, εκεί παρα, λοιπόν, υπάρχει ένα, μιας διαστραμμένης γυναίκας η οποία έχει ένα blog και παλεύει ενάντια στην κατάρρηση του κοινωνικού κράτους του Γαλλία, γι' αυτό το λέω διαστραμμένη ιστορική, ναι. ιστερική, είναι μια γυναίκα η οποία δεν ε, ξέρουμε ας πούμε τα γράφτατε, γι' αυτό το λέω. Mm -hmm. Είναι μια ιστορική γεροντοκόρη η οποία το, όπως το λένε, έχει καταδικαστεί τέσσερις φορές για φασανισμό ζώων mm -hmm. δύο καταλαβαίνει τώρα αυτή τι γίνεται λοιπόν, και έχει ένα μπλοκ που ένα, λοιπόν, το άθρο είναι για την α, α, παγίδα της στόχης στην α, Γαλλία και λέει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχει σχεδόν διπλασιαστεί ο πληθυσμός που ζει με food stamps, με, με κάθε κάρτες κουπόνια δηλαδή κουπονιά. που δίνει το γαλλικό κράτος Φαγητώ. στους τελείωσα άπορους mm. για να μπορούν να έχουν μια πρόσβαση ένα φαγητό να μην πεθάνουν της πείνας mm -hmm. και αυτό λέει, αυτό είναι το γεγονός mm -hmm. λοιπόν, γιατί συμβαίνει αυτό γιατί υπάρχει διάθεση κουπονίων αν, αν mm. σταματούσαμε τα κουπόνια mm. τότε αυτοί θα αναγκαζόντουσαν να δουν δουλειά αυτό σου λέω, στερικός άνθρωπο, σαν... mm. δηλαδή άμα βλέπεις στερικός άνθρωπος που κάνουν τέτοια πράγματα mm. Πώς να σου το πω, αυτοί έχουν, έχουν ε, ε, κατηγοίδιο, mm. μια mm. γατούλα, mm. πρέπει να σου βγει και τη ουλίζουν έτσι. Αυτό το πράγμα για να δούμε πόσο, πόσο ουλιάζει. Αυτοί οι άνθρωποι Κοίταξε, αυτοί δε αυτοί έχουν είναι, δυστυχώς, δυστυχώς. δε τους αντιμετώσεις. Δεν μας είναι ξένοι αυτή. αυτοί. Ε, ε, ε, να απαντήσουμε λίγο γρήγορα, αλλά μία ακράτρια, η Μαρία, στο θέμα των, ε, για τις τηρίδες που είπαμε πριν, επειδή μας πληροφορεί ότι λέει μέχρι πριν από ένα χρόνο τραπέζο υπάλληλο, ξέρω ότι έρχονταν εγκύκλοι με ονόματα και στοιχεία καταθετών που ζητούσαν να κάνουμε έρευνα αν υπάρχουν λογαριασμοί στο κατάστημα ή επενδυτικά προϊόντα ή θηρίδες. Για κάποιον που γιατί έτσι έχει επιλέξει και όχι γιατί δεν έχει να πληρώσει, δεν ξέρω κατα πόσο είναι ασφαλής. οι θυρίδε δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Εγώ εμεί λέμε στις σημερινές συνθήκε, ακόμη και το κράτος, mm -hmm. ακόμη και αυτοί οι αλλιτή στο συμμετοιδε που είναι εκεί πάνω, μπορεί ο να σου λέει έχει τη ναι, αλλά για να στην ανοίξουμε. Θέλεις, απόφαση, θέλεις να το λύσεις η Δικαστική απόφαση θέλεις. Εδώ λοιπόν ξέρεις τι μας λέει ο Αντώνης ο φίλος ότι κάποιοι νομικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να σου ανοίξουν τη θηρίδα αφού φτιάξουν αντίστοιχο νόμο λόγω ανωτέρας βίας. Ε, Χαίρομαι πολύ με, Λόγω ανωτέρας βίας μπορεί να μας ναι. βγάλουν ομαδικά έξω και να μας βιάζουν οι Γερμανοί. Δεν είναι θέμα. Χαίρομαι πολύ με αυτού που θέλεις. Ναι. Αλλά λέω στα υπάρχοντα μπράβο. πλαίσια. Μπράβο. Στα υπάρχοντα πλαίσια. Αυτό είναι πάντα. Τώρα όποιος θέλει Α πούμε υπάρχει και ο πατέρας πάνω στο Ναι στα υπάρχοντα πλαίσια που έχεις να επιλέξεις κατάθεση στην τράπεζα, σε ελληνική πάντα τράπεζα ε, μιλάμε... Σε εγχώρια. Σε εγχώρια. όχι εγχώρια για να α, είναι ακόμη και ξένη να είναι. Μπράβο, πάρα πολύ Σε εγχώρια τράπεζα λοιπόν, κατάθεση σε θηρίδα, στο κουτί στο σπίτι σου. Προσωπικά επιλέγω, α, την επι, επιλέγω την επιλογή της μιας φίλης μας. Η οποία μου είπε το εξή το καλοκαίρι. Μήπω συμφωνούμε για το αισμό. Θα σου πω τίποτα. Λοιπόν, είχε α πούμε πέντε χιλιάρικα στην άκρη. Ναι. Λοιπόν, τη έρχεται ο τη εφορία που ήταν πάνω από πέντε χιλιάρικα. Λοιπόν, είχε και κάτι χρηστούμενα από κάτι στις ιστορίε. Λοιπόν, ερχόταν και οι μειώσει ναι. και λέει εφόσον δεν μπορώ να τα πληρώσω όλα αυτά. Ναι. Να πάνω στην ευχή του Θεού, ναι. παίρνω τα πέντε χιλιάρικα, και η οικογένειά μου και, μου... και έκανα τι πιο εγγυημένε διακοπέ που είχα ποτέ στη ζωή μου. Να, καλύτερα έτσι. Συμφωνώ, ξέρει ότι, ότι το έχω σκεφτεί πάρα πολύ αυτό και καμιά φορά που λέμε οι φίλοι αυτή τη συμβουλή του δίνω. Ε, παιδιά, είναι χαμένα αυτό. Τώρα μιλάμε για τέτοια ποσά. Έτσι, εντάξει, δεν έχουμε άλλα. Κοιτάξτε. Αλλά <συμφωνώ> τα χρησιμοποιεί όχι για να πάει να σπίτι και να Τα χρησιμοποιεί για να περάσει καλά ναι. όσο μπορεί να περάσει καλά σε αυτέ τι συνδίκε του ΙΕΝΙΑ. Από πού και ω πού να στα πάρουν και να τα δει. Γιατί, ληστοσυμπορείτε δηλαδή. Κρατική και τραπεζική ληστοσυμπορείτε. Κλείσαμε με τη συμβουλή τη ημέρας, την καλύτερη. Λοιπόν κάντε τα δώρα στον εαυτό σας μην περιμένετε να έρθει ο κάθε τόμσε να σας τα πάρει με τη βία από την τσέπη έτσι ε, λοιπόν. γιατί λοιπόν. και να πω και σπου λοιπόν. και μην, είστε, ανησυχείτε. Εσείς δικά σας είναι. μην ανησυχείτε σε, με, σε μερικούς μήνες mm. όλοι αυτοί θα τρέχουν και εμεί θα τους κυνηγάμε. Και κάτι άλλο. Μην ανησυχείτε. Θα είναι και άχρηστο χαρτονόμισμα σε μερικούς μήνες. Εμείς. Ωραία. Παρακαλώ. Γεια σας. Γι' αυτό λέω ότι κάντε τα δώρα στον εαυτό σας να τα χαρείτε. Και δείτε το υπόλοιπο. Λοιπόν αύριο θα είμαστε εδώ. Αύριο είναι Παρασκευή. Ωραία. Αύριο Παρασκευή. Θα είμαστε εδώ στη μία. Λίγο μετά τη μία. Εκπομπή ΑΕ. Μείνετε εδώ Στον RTFM. Στον 90,6. Χάρη Μπότσαρη. Μέχρι καλά. Καλή δύναμη. Η κατάσταση θα φέρει έκρηξη κοινωνική, τη φέρνει ήδη και ε, προσέξτε, δηλαδή εγώ μπορεί να μην είμαι εδώ, μπορεί να είναι και τελευταία φορά το πιθανότερο που ανεβαίνω σε αυτό το βήμα, όμως όσοι έχετε λίγη αισθησία προσέξτε, γιατί όταν θα γίνει αυτή η έκρηξη βέβαια κάποιοι θα πάνε να κρυφτούν πίσω από τα τείχη τα υψηλά των επάβλεων που έχουν κτίσει σε όλα τα προάστα και νομίζουν ότι εκεί πέρα θα είναι ασφαλής. Δεν θα είναι, <σέξω> λοιπόν, ευχαριστώ <σέξω> πολύ <σέξω> <Δεν θα είναι. σέξω> Άλλη μια βραδιά, ψάχνω να βρω τι κάνω Μια σκέψη θετική, να σηκωθώ λίγο πιο πάνω Δεν ξέρω πια τι γίνεται, δεν ξέρω πια τι κάνω Αν είμαι εντάξει τελικά, ή το μυαλό μου, αν το χάνω δεν υπάρχει τίποτα πιο δύνατο απ' τη σκέψη. Τα μάτια βλέπουν το μυαλό, δεν θέλει να πιστέψει. Δεν δέχομαι να κάνω όσα με προστάζουν Στεκω απέναντι αυτού που έχουν μάθει να διατάζουν. Για μια ψευτική ζωή που δεν θα μου ανήκει. Τα όνειρά μου κάθε μήνα θα δει να διανύκει. Σι και παιχνίδι, πολλά μανίκια και άση. Καλαστημένο, αφού και ο νικητή θα το χάσει. Άνοιξα ξανά τα μάτια και μου έφυγε να βάρο. Από καλακρυμένο. μου βγήκε όσο ή θάρρο. Έχω τα όνειρά μου πάλι. Τους τρομάζει η αλήθεια που θέλουν να μου πάρουν Να βουτυχτώ μες στις συνήθεια μου Όσοι ακόμη μου έχει μείνει με τη δύναμη του νου Και μόνο σκέψεις ασφίδες Για άλλη μια φορά ορθώνω Χωρίς να χάνω χρόνο, χωρίς να μετανιώνω Τους βλέπω να φοβούνται που με βλέπουν μόνο